Σήμερα είναι η ένατη συνάντηση αυτού του κύκλου. Αυτέ οι 3, 9, 10, 11 είναι, είπαμε, η απομάκρυνση από την εξωτερική πραγματικότητα και η διαδρομή προς μια εσωτερική πραγματικότητα. Δηλαδή, γίνεται έτσι, βλέπετε ότι όλο αυτό το πολύ ωραίο θέμα yeah. με τι πρωτοπορίε απασχολεί συνέχεια θεματικές διαδρομές, άλλα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, άλλα έχουν να κάνουν με την πολιτική, άλλα έχουν να κάνουν με τη φόρμα, με τη γεωμετρία. Εδώ τώρα, για πρώτη φορά, φύγαμε από την εξωτερική εικόνα στον expressionism, δηλαδή από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και άλλα κινήματα ασχολούνται με την εσωτερική εικόνα. Δηλαδή και ο εξπρεσιονισμός συνέστημα απεικονίζει. συνέστημα εσωτερικό είναι. Αλλά το φιλτράρει μέσω της εξωτερικής εικόνας πάλι. Και ο κυβισμός νοητική κατασκευή είναι. το στο μυαλό είναι η εικόνα. Εδώ τώρα στο Γιόρτζο Δεκίρικο και τη μεταφυσική ζωγραφική το καινούριο στοιχείο είναι ότι μπαίνει ο χρόνος, η μνήμη, το παρελθόν, η πίση, η φιλοσοφία και η μεταφυσική, αυτό που λέγει πιτούρα oh. μεταφύσικα. Oh. Ναι, ναι. Έχει το ότι αυτό συμβαίνει την ίδια περίοδο που συμβαίνει τον Ταντά, -Τα, που είδαμε την προηγούμενη φορά, την ίδια περίοδο που έχουμε τον ε, φουτουρισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακριβώς αντίθετο του φουτουρισμού. Έχω δηλαδή δύο, δύο πρωτοπορίε, δύο κινήματα, στην ίδια χώρα, την Ιταλία, που το ένα έλυκεται από τη δράση την κίνηση, τη σύγχρονη ζωή την ύλη, την ταχύτητα και το άλλο κάνει το ακριβώς αντίθετο πατάει πώ και κάνει χασμό. Είναι, είναι το ακριβώς αντίθετο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό τελικά ότι είναι σε μια άλλη χώρα είναι στις ίδιες πόλεις στην ίδια χώρα, την ίδια χρονιά την ίδια περίοδο, το 1909 μέχρι το 1919 ακριβώς την ίδια περίοδο είναι ε, αυτό τώρα αυτά τα κάνει από το 1909 μέχρι το 1919 και αλλά στο το πούμε μετά αυτό ας πούμε πρώτα το πρακτικό το πρακτικό όπως σας είπα την προηγούμενη φορά είναι ότι την, την, την ερχόμενη πέμπτη θα κάνουμε κανονικά την πρώτη μας έτσι για αναφορά στο σουρεαλισμό την μεθεπόμενη πέμπτη όμως επειδή εγώ θα είμαι εκτός Ελλάδος εδώ αυτό το 15 του το μεταφέραμε 31 Πέμπτου. Έτσι. Διότι στο 24 υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Στην προσπάθειά μα να βρούμε άλλε μέρε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν κάποιοι έμεναν δυσαρεστημένοι, οπότε είπαμε να το αποφύγουμε. Οπότε το πήραμε από εκεί όπω ήταν, το ροζ, και το μεταφέραμε 31 Πέμπτου που μπορούσαν όλοι και που θα είναι και ωραίο που κλείνει και ο μήνα και κλείνει και ο κύκλο και κλείνει και ο χειμώνα και κλείνει και η σχολική χρονιά. Και να κλείσει πανηγυρικά και ωραία. Εντάξει. 네. Το θυμάστε, ναι, ναι. Ναι. Αυ ωραία. Αυτό είναι σαν αλλαγή. Ξαναπάω στο πρόγραμμα. Αλλά δεν θυμάμαι τι έλεγα οπότε. Ε, Έχει, στην ίδια κόρτα, ναι, έλεγα ότι ήταν στην ίδια κορυφή. Ο σουρεαλισμό εμφανίζεται yeah. μετά το 1922-23. Άρα προηγείται ο και οι που είναι πιο λογοτεχνικό το κίνημα, πιο πολιτικό, ο Ντέρκο δεν, δεν έχει. Δεν είναι πολιτική η στάση του, ενώ οι σουρεαλιστέ εμπλέκουν πάρα πολύ και την έννοια τη κοινωνία, τη πολιτική κτλ. Και, και έχουν πάρα πολλέ διασυνδέσει. Και όλοι οι σουρεαλιστέ από τον Πρετόν εκ των Αραγκών είχαν ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Ενώ εδώ με τον Ντεκύρικο πρόκειται για μια μεταφυσική. Βέβαια έχουμε μια ειρωνια το ότι ο Ντεκύρικο εκείνη την περίοδο έχει περάσει τη μεταφυσική του φάση, έχει επιστρέψει σε μια ακαδημαϊκή ζωγραφική. Οι άλλοι τον θεωρούν τον ήρωά του, τον μέντορά του, ε, ότι να αυτό δέκα χρόνια πριν ζωγράφιζε ακριβώ αυτό που υλοποιεί τι προτεραιότητε του σουρεαλισμού και ο άλλος έχει φύγει εντελώ αλλού. Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί αυτό τώρα ζωγραφίζει έτσι. Αρχίζει μια φοβερή διαμάχη. Γιατί στην αρχή τον καλούνε, γιατί θεωρούν ότι είναι μια προσωπικότητα. Αυτό εκεί τον καλούνε αρχίζει και έρχεται σαν την παράθεση με αυτά που έχουν αυτοί κατά νου. Και αρχίζει ένα υβρολόγιο εκατέρωθεν ε, το οποίο δεν είναι οτικόν αλλά συμβαίνουν αυτά. Θα oh. τα πούμε όμως με τους φυρελίτου αυτά. Σήμερα θα επιτροπούμε στον λόγο του Κύρικο. Έχει ενδιαφέρον το έργο του. Είναι περίεργο έργο. Έτσι, από αυτά τα πολύ ποιητικά και στοχαστικά έργα, έχει μια ανησυχία βέβαια. Okay. Έχει μια μελαγχολία το έργο του έχει μία περίεργη έτσι α, όψη γιατί εξαρθρώνει τον αληθοφανή χώρο και α, έχει δύναμη όμως αυτό που κάνει, είναι, είναι πολύ δυνατά έργα, ειδικά αυτή τη περιόδου γεννήθηκε στην Ελλάδα βέβαια, ε, αλλά είναι Ιταλός ε, γι' αυτό και η ελληνική του μεταγραφή, αν δείτε στα βιβλία το γράφουνε ο Γεώργιος δε κήρυκο και το κύρικο με η τα ύψηλό εκ του κήρυκος κήρυξ δεν <laughs> αλλά δεν έχει σχέση ο άνθρωπος <laughs> απλώς εκείνη την εποχή ε, οι... φτιάχνουμε το σιδηρόδρομο το, ε, ο... η μαγνησία γενικώς βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ανάπτυξη η, η τελευταία φάση ας πούμε αυτής της ανάπτυξης το 19ο αιώνα τα τέλη και επειδή γενικώς επεκτείνεται ο αιωνα τα τελη και επειδη γενικω επεκτεινεται ο σιδηροδρομος Ό,τι επεκτάθηκε δηλαδή, γιατί από εκεί και πέρα Έτσι. Δεν. Έτσι. Ναι. Ε, Και έχουν καλέσει τους Ιταλούς βέβαια που έχουν τεχνογνωσία πάνω στους σιδηροδρόμους τον Ευαρίστον Δεκήρικο, τον πατέρα του Γιώργιο Δεκήρικο ο οποίος Ευαρίστον Δεκήρικο έρχεται και καθίσταται στο Βόλιο και είναι ο αρχιμηχανικός του σιδηροδρόμου γιατί εκείνη την εποχή κατασκευάζεται το πολύ όμορφο τρενάκι Βόλου υπήρχε και υπάρχει ένα τρενάκι που καλύπτει την απόσταση έξω από το Βόλιο μέχρι τις Μιλιές. Αυτό είχε σαν στόχο στη δύσβατη αυτή πλαγιά του Πηλίου να μπορεί να μεταφέρει τα προϊόντα, γιατί το Πήλιο ήταν πολύ πλούσιο η αγροτική παραγωγή τότε και προπαθάει να κατεβαίνει μέχρι το λιμάνι και με την εμφάνιση του σιδηροδρόμου σκέφτηκαν να δημιουργήσουν αυτό το πολύ ωραίο τρενάκι. Τρέχει και σήμερα το τρενάκι, μια φορά την ημέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή, να την κάνετε. Μπορείτε να το πάρετε το πρωί, δηλαδή, και να το... γυρίσετε το απόγευμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Οπότε, επειδή αυτό είναι χρονοβόρο και δαπανηρό, ο Ευαρίστον Δεκίρικο που έχει την τεχνογνωσία εγκαθίσταται στο βόλιο μετά τη συζύγου και γεννιούνται τα δύο παιδιά εκεί. Και ο Γιώργο Δεκίρικο και ο Αντρέα Δεκίρικο που μετονομάστηκε αργότερα σε Αλμπέρτο Μουράβια, που είναι ένα πολύ σημαντικό Ιταλό ε, ε, ε, ε, ποιητή. Ναι. Αυτό είναι ο αδερφό του, του Τζόρτζου Κανονικά λεγόταν Ανδρέα Ντεκύρικο. Ε, οπότε γεννιέται εκεί τον Ιούλιο του 1888. Ε, αν θέλουμε. Και, και βέβαια μετά που εγκαθίστανται στην Αθήνα, ε, η οικογένεια ε, πηγαίνει στην καλών τεχνών. Στην Αθήνα. Τα πρώτα του βήματα είναι στην καλών τεχνών τη Αθήνα. Με, με τον Γιώργιο Ιακωβίτη. Και έχει συμμαθητεί τον πικιόνι. Mm. Ναι, ναι. Mm. Όσο και να σας φαίνεται έτσι mm. περίεργο. Ε... Mm. Ο καθηγητής μου της ζωγραφικής, λέει, εγώ η Ακωβίδης, mm. λέει, σχεδίαζε θαυμάσια και μια μέρα στο εργαστήριό του μου έδειξε γυμνά καμωμένα με κάρβουνο που είχε κάνει νέο στην Ακαδημία του μονάχου. Έμεινα κατάπληκτο από την τελειότητα τη σχεδίαση και από τον τρόπο προσέγγιση, καθώ και από τη δεξιότητα του σχεδίου. Ήταν άριστο καθηγητή και πολύ απαιτητικό όσον αφορά την εκτέλεση και τη φόρμα. Στην Ελλάδα γνώρισα επίση ένα νέο σπουδαστή, ονόματι Πικιόνη. Σπούδαζε μηχανικό και αρχιτέκτονα, αλλά έξω από το σχολείο σχεδίαζε και ζωγράφιζε. Είχε μια εξαιρετική ευφυία, μια βαθιά ευφυία μεταφυσικού. Αυτά είναι μικρά όπω υπάρχει πολύ λίγο για το Τεκήρικο γιατί λόγω της ε, διαμονής του στα 27 χρόνια στην Ελλάδα ε, συχνά έχουμε την ανάγκη να οικειοποιούμεθα mm -hmm. αυτές τις περιόδες μιλούσε mm -hmm. και ελληνικά Λούσε και, ελληνικά. Ε, και ε, αν έγραψε κάτι από την Ελλάδα δεν ήταν mm -hmm. ούτε η διδασκαλία του, του Εκοβίτωση το από κομψότητα γιατί είναι... Δεν είναι αγενής και χοντράνθρωπο όπω περισσότερο περισσότεροι εδώ πέρα, στην Ελλάδα εννοώ, που επιτίθενται συνέχεια. Αυτό δεν έχει επιθετικό αυτό, οπότε έχει να πει μια καλή κουβέντα. Η ζωγραφική του δεν έχει καμία σχέση με του Ιακοβίδι. Μετά πήγε στο Μόναχο, ε, και εκεί στην Ακαδημία του Μονάχου, βέβαια το ίδιο στη ζωγραφική ήταν, αυτά τα ηθογραφικά, τα ακαδημαϊκά. Αλλά στο Μόναχο τον επηρέασε πάρα πολύ η επαφή με τη φιλοσοφία. Είδε στη ζωγραφική, διάβαζε Νίτσε. Ε, Βάινεγκερ ε, οπότε όλο αυτό έκανε μια στροφή Αν θέλουμε να πούμε αν κράτησε κάτι από την Ελλάδα κράτησε πάρα πολύ τη, τη, τη μυθολογία και κάποιο το πόσιμα δηλαδή τα τρένα οι σταθμοί, τα ρολόγια τα φουγάρα ο Βόλος εκείνη την περίοδο βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική άνθηση μετά έρχεται και η απελευθέρωση και ε, γιατί όταν γεννιέται είναι ακόμα υποτουρκική κατοχή η, η Θεσσαλία Έτσι. και ο Βόλος. Έτσι. Οπότε ε, μετά μεγαλών τη θηβεία του έρχεται και η απελευθέρωση, οπότε έχουμε μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη εκεί, εργοστάσια, βιοτεχνίες, τα τρένα, οπότε ορισμένα από αυτά όπως είναι, ε, τα εργοστάσια, οι καμινάδες, κάποια ρηπομένα κτίρια του παρελθόντος, τα ρολόγια των σταθμών, καθώς και η συνολική έννοια της πυθολογίας, ο Βόλος, η Ολκός δηλαδή, όχι ο Βόλος, η, περί, η ευρύτερη περίπτωση της Μαγνησίας έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το ταξίδι του αργων αυτών. Οι κένταβοι που ήδη ζούσαν στο Πύλιο, άρα από παιδί, ένα παιδί μεγαλώνει σε έναν τόπο που είναι πολύ βαριά έτσι, φορτωμένος με μνήμες παρελθόντος και μυθολογίας. Και επειδή είναι μορφωμένοι οι γονείς του, τον εκθέτουν σε όλο αυτό, άρα κουβαλάει πάρα πολύ μέσα του αυτή την έννοια του μύθου. Και μετά αυτή θα τη χρησιμοποιήσει όχι μόνο εικονογραφικά, με την έννοια του ότι θα βλέπουμε στα έργα του πάρα πολύ συχνά σταθμούς φουγάρα και τέτοια, αλλά θα τη χρησιμοποιήσει κυρίως σημειολογικά, με την έννοια του ότι ο μύθος, ο μύθος επιδέχεται μια σημειολογική ανάγνωση. Ε, τα έχει πει και ωραία ο Ρολάν Μπάρτ αυτά Μιλώντας για τη συμειολογία Έχει αναφερθεί πάρα πολύ και στο μύθο Βέβαια τα βιβλία του Ρολάν Μπάρτ Τα οποία είναι και ευανάγνωστα και πάρα πολύ ωραία Που βγάζει τη δεκαετία του 1960 επικεντρώνονται περισσότερο στη φωτογραφία Και στη σύγχρονη κουλτούρα αλλά μας άλεξε τα μάτια ο Ρολάν και μας έδειξε ότι όπως παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τους μύθους ή τα σύμβολα, έτσι και η δική μας εποχή, ο 20ος αιώνας δηλαδή, είναι γεμάτος από μικρά καθημερινά πράγματα που έχουν τη δική τους σημειολογία. Ήταν ο πρώτος αυτός. Μετά ήρθαν οι άλλοι, ο Έκο, ας πούμε, που είχε βγάλει με το πολύ ωραίο βιβλίο «Η σημειολογία στην καθημερινή ζωή», ήταν λίγο μετά... Την ίδια έτσι όμω, η εποχή, μαζί την έξαρση τη σημειολογία. Και του ΕΚΟ, το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο, η σημειολογία στην καθημερινή ζωή, γιατί μα λέει η σημειολογία δεν είναι κάτι για τα αμφιθέατα των πανεπιστημίων. Η σημειολογία είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα, όλα όσα λέμε, όλα όσα φοράμε, όλα όσα χρησιμοποιούμε, τα κάνουμε μέσα από μια ανάγκη σημειολογική μετάδοση νοημάτων και μηνυμάτων. Θέλουμε να πούμε κάτι μέσα από αυτά. Αυτό βέβαια το κάτι, μας είπε και ο Έκο και ο Μπάρτ, δεν είναι αυτό το κάτι που έλεγε η μυθολογία με την έννοια του, του παρελθόντος και των αναφορών, αλλά υπάρχουν αντίστοιχίε. Οπότε το έργο του Ντεκυρικώ χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία. Έχει τις πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, η περίοδο στην γενιά είπαμε το 1888 στην, στο Βόλιο. Μετά έρχονται στην Αθήνα. Μέχρι το 1905, δηλαδή μέχρι τα 17-18 του, τότε μπαίνανε νωρίτερα στην καλλιτεχνότητα, μέχρι τα 17-18 του είναι στην Αθήνα και μετά, κάνουν, κάνουν και καταξίε στην Ιταλία. Μα ενδιαφέρουν αυτά. Και μετά το 1906, στα 18-19 του πηγαίνει στο Μόναχο, στο οποίο μόνο κομμένουν 3,5 χρόνια και έρχεται σε επαφή με αυτά που θα σα πω. Μετά το 9 πηγαίνει, γυρίζει στην Ιταλία και πηγαίνει για δύο χρόνια στο Μιλάνο και τη Φλωρεντία. Μετά πηγαίνει στο Παρίσι, από το 11 το 14, ξεσπώντας ο πόλεμος στο Παρίσι γύριζει στην Ιταλία, επιστρατεύεται κιόλας σε κάποια βοηθητικά αυτά, 15 με 18 είναι στη Φεράρα, κατά τη διάρκεια δηλαδή του πολέμου, υπηρετήσε κάτι νοσοκομεία μέσα στη Φεράρα, μετά φεύγει 18-19, πηγαίνει στη Ρώμη, και από το 19 μέχρι το 1978, γιατί θα ζήσει μέχρι τα 90 του, μένει με βάση τη Ρώμη, και δουλεύει με ένα διαφορετικό ύφο, γι' αυτό βλέπετε και άλλη γραμματοσυρά και χρώμα. Δηλαδή, τα κυτερμισμένα που έχω είναι η μεταφυσική περίοδος, 1909-1919. Την αρχίζει στη Φλωριδία τότε και συνεχίζει μέχρι τις πρώτες χρονιές της Ρώμης. Μετά το 19, αλλάζει στήρι. Επανέρχεται βέβαια που και που, αλλά επανέρχεται με έναν τρόπο αρκετά συρριακό και όχι τόσο πρωτότυπο. Κατά περίοδου δηλαδή, επειδή όλοι τον αναγνωρίζουν για τη μεταφυσική περίοδο και κανένα για τα ακαδημαϊκά του, τα οποία όλοι το θεωρούν ένα λασπόχρωμα συνοικιακού, ούτε καν συνοικιακού, επαρχιακού καδράδικου, αυτό ήταν ο ορισμό των σουραλιστών, ο, ο, ο, ο αλχημιστή του λασποχρώματο ενό επαρχιακού καδράδικου. Είναι κρίμα που αυτό ο ευθύ άνθρωπο κατάντισε να γίνει ο αλχημιστή του λασποχρώματο ενό επαρχιακού καδράδικου. Οπότε ε, αυτός ο, το νασκόχρωμα συνέχισε για πάρα πολλά χρόνια αλλά επειδή όλοι τον ε, εκτιμούσαν τη μεταφυσική ζωγραφική του πού και πού πάθαινε τις κρίσεις συνειδήσεως και επανερχόταν ξαναζωγραφίζοντας την μεταφυσική θεματολογία. Αλλά αυτά τα έργα είναι λίγο φορτωμένα και δεν έχουν αυτή τη μεταφυσική λιτότητα των πρώτων περίοδων. Αυτά σε γενικέ γραμμέ για τη ζωή του αυτό είναι το πύλιο και αυτό είναι το τρενάκι. Ε, είναι πολύ όμορφο το τρενάκι. Πολύ όμορφο. Είχες έρθει. Τότε είχαμε πάει, είχα πάει το χαμενικιάσιο με το Μηταρά και τη Ζουζού από τη Χαρκίδα του εργαστήριου. Πριν από το εργαστήριο, πω, 15 χρόνια και είχαμε πάει το χαμενικιάσιο πρεβέ δικό μα. Και είχαμε πάει και ήταν αριστούργημα, αριστούργημα, γιατί περνάει όλα αυτά. αυτά λοιπόν όλα και έτσι αισθανώσουν και ότι ο πατέρας Κύριο Τώρα πατάμε πάνω στις ράγες που σχεδίασε και υλοποίησε ο Ευαρίστον Δεκύρικο. Το τρενάκι είναι αριστούργημα διότι είναι και τα ίδια τρενάκια επίσης. Ανακαινίστηκαν δύο από τα υπάρχοντα σαράβαλα και είναι το ίδιο τρενάκι που ήταν και τότε στην... Σχολή Σιδηροδρομικών της Γερμανίας φέρνουν τους φοιτητές του εκπαιδευτικής εκδρομή στην Ελλάδα για να δούνε το μοναδικό στην Ευρώπη σιδηροδρομικό δίκτυο του, 19... του 19ου <laughs> ναι, ναι. Ναι. ναι, Και εμείς που το δεν το κάναμε τίποτα. Χαράξαμε yeah. τη γραμμή, yeah. άλλα τα Δηλαδή, όλες αυτά τα ωραία σκητάκια, την ωραία πολεοδομία, του ωραίου σταθμού που υπάρχουν, α πούμε, στο του Πόνσο, του καταργήσαμε πλήρω, πλήρως. δεν του αξιοποιήσαμε κανέναν τρόπο, οι μισοί από αυτού καταραίουν και οι άλλοι μισοί έχουν δοθεί σε ιδιώτε και έχουν γίνει καφετέρειε ή κάτι αντίστοιχο, ε, και όλη αυτή την εξαιρετική και πάρα πολύ ευφυή που η Ιταλία αν το είχε αυτό, θα το είχε κάνει φοβερή τουριστική ατραξιόν, ε, δεν το έχουμε κάνει τίποτα. Εν πάση περιπτός, Αυτό λοιπόν είναι το τρενάκι Περνάει από κάτι σούπερ γέφυρες Που σχεδίασε ο Δεκήρικο Ευαρίστο Που υπάρχουν ακόμα Η διαδρομή είναι υπέροχη Ό,τι μπορεί και να πάτε Επειδή έχει ωραία χλωρίδα το πύλιο Αρκετά δηλαδή διαφοροποιημένη ε, Αν πάτε άνοιξη Έχει πάρα πολύ ωραία πουλιά Και πολύ ωραία λουλουδάκια Και αν πάτε φθινόπωρο Έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα Από κάποιες οξιές, κτλ είναι αληθούριμα. Ε, εμάς μας ενδιαφέρει δεν κάνουμε περιγεντική αυτή, αλλά μας ενδιαφέρει γιατί όλα αυτά χαράζονται στη μνήμη του και σε πάρα πολλές λεπτομέρειες έργων υπάρχει αυτή η ανάμνηση. φαίνεται για ένα παιδί το τρένο ήταν έτσι ε, και λόγω μεγέθους και λόγω έτσι Τη ιδερικής κατασκευής του και λόγω της δύναμης στα μάτια ενός μικρού παιδιού ήταν η ένδειξη της δύναμης της ζωής πολύ συχνά λοιπόν στα έργα του Ντεκήρικο ο χρόνος έχει σταματήσει ένα στίχος υψώνεται και χωρίζει το από εδώ και το από εκεί στο από εδώ τα ρολόγια οι δίκτες των ρολόγιων είναι σταματημένοι δεν υπάρχουν άνθρωποι παρά μόνο σκιές και αγάγματα η ζωή υπάρχει μόνο απ' την άλλη μεριά ενός μαντρότυχου και υποδηλώνεται αυτή η ζωή με την... το ελαφρό θρώισμα ενός δέντρου που πιθανόν ρυπίζεται από τον άνεμο ή από τον καπνό ενός τρένου που κινείται οπότε έρχεται με αυτόν τον τρόπο σε αντιπαράθεση η ακινησία με την κίνηση είναι, είναι πολύ έντονο αυτό ειδικά στο τρένο επειδή τα τρένα διασχίζουν πολύ διαδρομές τα μέρη που διασχίζουν τα τρένα όταν δεν περνά το τρένο εγώ μεγάλωσα σε μία περιοχή, γεννήθηκα δηλαδή, στην Οδό Πασταντινουπόλεως και, και, και περνούσαν τα τρένα. Okay. Και, okay. και εσύ. <laughs> Είχες, Είχες. ναι εμείς Και εκεί λίγο κάτω από την Αγίου Μελετλίου και ήταν ε, αυτό το πράγμα, ήταν η ησυχία της γειτονιάς, τότε το 1960 ήταν η ησυχία της γειτονιάς. Η τη της και ξαφνικά διατάρασε ο μουτζούρη αυτή την ησυχία με ένα φοβερό ήχο που στα παιδικά μας αυτιά ήταν η ένταση της ζωής. Mm. Δεν ήταν αγωγητικό, είναι αγωγητικό τότε. Οπότε ε, μου είναι οικείο λίγο αυτό σαν εικόνα. Ε, ε, προχωράει αυτό γιατί είναι έτσι πολύ όμορφο. Ε, και... Και όχι μόνο το τρένο ως κινούμενη οντότητα, αλλά και το τρένο ως βαγόνι. Δηλαδή αυτά τα τρένα που θα βλέπονται κύρικο δεν ήταν και για τουρισμό ήταν κυρίως ε, κλειστά για εμπορικές διαδρομές ε, μετέφεραν όπως σας είπα εμπορεύματα από το Βόλο, από το πύλι ολόκληρο κάτω στο λιμάνι άρα ένα παιδί θα ήταν πάντα περίεργο τι κρύβει μέσα αυτό το βαγόνι που δεν το βλέπω αυτό του ενστάλλαξε από πάρα πολύ νωρί αυτή την έννοια του ενίγματο. ότι ένα τρένο είναι μια μηχανή που κουβαλάει πράγματα που σου είναι άγνωστα, ενηγματικά και θα ήθελες να ξέρεις τι υπάρχει μέσα από αυτή την πιστή. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, το χρησιμοποιεί πολύ καθώς εντάσεις τα έργα του αυτά τα βαγόνια εκτός τόπου και χρόνου, εκτός λειτουργίας, σε πλατείες δίπλα στους πύργους και υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση του ενηγματος στον τρόπο με τον οποίο τα απεικονίζει. Το να, πώς... Το πρώτο έργο ε, τα πρώτα του έργα είναι πολύ ακαδημαϊκά δηλαδή δεν θα ήταν και ιδιαίτερο γνωστός αν είχε μείνει σε αυτό το ίδιο που έμαθε εδώ με τον Ιακοβίδη ή με τους δασκάλους χωρίς του μονάχου, είναι γνωστός και σημαντικός διότι έφυγε από αυτό και πήγε σε ένα ύφος το οποίο είναι αυτό της μεταφυσικής ζωγραφική. βέβαια βλέπετε ότι αυτές οι μνήμες που λέγαμε οι αρχαίοι ναοί, οι κένταυροι και τα λοιπά, και φανταστικά πλάσματα, όντα και αντικείμενα της ελληνικής μυθολογίας εμφανίζονται στα έργα του. Ή αυτό, ένα πορτήριο της μητέρα του, το οποίο είναι μία ακαδημαϊκή ζωγραφική χωρίς ιδιαίτερες αναζητήσεις, ούτε σε επίπεδο καθαρά φορμαλιστικό, ο Ρέμπραντο έχει κάνει καλύτερα, ούτε σε επίπεδο μεταφυσικό ακόμα, δεν, δεν έχει κάτι ας πούμε. Ο Μπαλτής ε, έχει κάνει πολύ πιο δυνατά εκείνη την περίοδο. Όταν όμως, στο Μόνα, ε? 18. Να, ναι. Όταν όμως πηγαίνει στο Μόναχο, πηγαίνει μέσα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, αλλά αυτό που τον συγκλονίζει είναι η επαφή. Η επαφή δηλαδή εννοώ με την πίστη και τη φιλοσοφία και με τη ζωγραφική των συμβολιστών. Εκεί δηλαδή βλέπει Μπέρκιν και Κλίνκερ, οι οποίοι είναι δύο συμβολιστές ζωγράφοι και διαβάζει Νίτσε, το έχει τσακίσει με τον Νίτσε, δεχτεί να τα πάντα, το δάδευε Ζαρατούστρα, το έχει προμετωπίδα. Όλοι το έκανε και οι εξεπρεσινιστέ. Είναι φοβερό, γιατί ο καθένα από αυτά τα κινήματα για διαφορετικού λόγου ασχολείται με τον Νίτσε. Ε, ο Νίτσε ασκεί μια φοβερή επίδραση εκείνη την περίοδο και η ρίστον παρόδο ο Νίτσε, τώρα που το λέμε, πότε τελάθηκε στο Τωρίνο το 1888. Για ε, κοιτάξτε αυτά τι συγκυρίε, α πούμε. Τη χρονιά που γεννιέται ο Ντεκύρικο, το 1888, ο Νίτσε είναι στο Τωρίνο. Ξέρετε, ο Νίτσα τρελάθηκε mm, okay. προ το τέλο τη ζωή του. Ήταν στο Τωρίνο και βρισκόταν σε μια φοβερή έξαρση. Φαίνεται το Τωρίνο και οι Ιταλικέ πόλεις πυροδοτούν πάρα πολύ τη σχέση του παρόντο με το παρελθόν και τη σχέση του συναισθήματο με το μυαλό και τη μνήμη. Και βλέπει έναν τύπο που είχε ένα άλογο και το, το έχει σαπίσει στο ξύλο και ταράζεται από την βαρβαρότητα του ανθρώπου που τυρανεί το ζώο. Και αυτή η ταραχή του τον οδηγεί στην Τρέλα τρέλαση. Σκέφτεται δηλαδή ποιο είναι το δικαίωμα του ανθρώπου, ποιο είναι το δικαίωμα του ζώου. Τι σημαίνει βαρβαρότητα, τι, τι σημαίνει πιθυκότητα και, και όλο αυτό το νου και τρελαίνεται εκεί στο Τωρίνο. Το 1888 χρονιά που γεννιέται στον πόλο ο Δε Κήρυκο. τώρα έρχεται σε επαφή μας με το έργο του Νίξερ εκεί και με του Open Hour, βέβαια και με του Βάινεγκερ τα γραπτά και με τα πείματα του Γκέτε. Οπότε όλη αυτή η κουλτούρα, η κουλτούρα δηλαδή του ύστερου ρομαντισμού, της μεταφυσικής κτλ. από τους απόϊχους του Χέγκελ μέχρι την, τους, τις αναζητήσεις του νύσου, που δεν είναι καθόλου απόϊχοι, γιατί είναι εκείνη την ώρα πολύ ζωντανή. Αυτό λοιπόν τον επηρεάζει πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι υπάρχει σαν να, σαν να υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πίσω από την ορατή πραγματικότητα, η οποία από ορατή πραγματικότητα, δεν είναι παρά μία αφορμή και ε, ε, ένα βήμα για να μπορέσει να φτάσει σε μία άλλη ανώτερη και εσωτερική αλήθεια. Για να εμπνευστεί πρωτότυπες εξαιρετικές, ίσως και αθάνατες ακόμα ιδέες, θα πρέπει κανείς να απομονώσει για λίγο τον εαυτό του από τον κόσμο, αλλά τόσο απόλυτα ώστε και τα πιο κοινά περιστατικά να του φανούν νέα και ασυνήθιστα, αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την πραγματική τους ουσία. Έλεγε ο Σόπενάουερ. Δεν ήθελε και πολύ αυτό το πράγμα να το εισπράξει. Αυτή την, το, την ακύρωση του χρόνου, το μετεορισμό πάνω στο μη χρόνο, και την αποκάλυψη που αυτός ο μετεωρισμός προσφέρει στον άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία. Με τον Νίτσε έρχεται σε επαφή επίσης με όλο αυτό και στο Ζαρατούστρα και σε όλα τα υπόλοιπα, έλεγε ο νίτσε Μια παράξενη βαθιά ποίηση άπειρα, μυστηριώδης και μοναχική. Μια ποίηση που βασίζεται στην ατμόσφαιρα. Στη διάθεση ενό φθινοπορεινού απογεύματο, όταν ο καιρό είναι καθαρό και οι σκιέ μακρύτερε από ό,τι το καλοκαίρι, μια και ο ήλιο βρίσκεται χαμηλότερα στον ουρανό. Ο... Λέει ο νύχτα του Ζαρατούστρα, αυτό το φοβερό τραγούδι τη μελαγχολία, Τώρα πια μου επιτίθεται και με δαμάζει το πνεύμα αυτό τη μελαγχολία, αυτό ο δαίμονας του λυκόφωτο. Η μέρα ξεθοριάζει, σκοτάδι πέφτει πάνω σε όλα τα πράγματα, ακόμα και τα πιο καλά. Ακούστε λοιπόν και δείτε, Ω εσείς ανώτεροι άνθρωποι, Πόσο δαιμονικό είναι το πνεύμα τη βραδινή μελαγχολία. Ο Ζαρατούστρα ορίμασε, Η ώρα μου έφτασε. Να η αυγή μου, η μέρα μου ξημερώνει. Ξύπνα λοιπόν, φανερό σου μεγάλο μεσημέρι. Οπότε, σε αυτά όλα τα ποιήματα που διαβάζει και τα οποία τον εντυπωσιάζουν με έναν εξαιρετικό τρόπο, έρχεται να συνδυαστεί και όλη η θεωρία του Βάινεγκερ για τα γεωμετρικά σχήματα, για τα τόξα, για τα οποία λειτουργούν οι πάρα πολύ ενδιαφέρει αναφορέ που έχει ο Βάινεγκερ στις στοές. Οι στοές του Τωρίνο πάλι είναι αυστηρές, γεμάτες επισημότητα. Είναι, μοιάζει ανταποκρίνοντας σε κάποια μυστική αναγκαιότητα. Και εκεί μιλάει ο Βάινιγκερ για τα σχήματα, λέει, ας πούμε, ότι το τόξο, επειδή είναι μη ο κύκλος, λέει, προσφέρει στο θεατή την έννοια της ολότητας, της πληρότητας, γιατί έχει ένα κέντρο και δεν έχει αρχίμεση και τέλος, αλλά έχει αυτή την αίσθηση της ολοκλήρωσης ο κύκλος. Είναι σαν να αυτό το κέντρο με έναν αόρατο πνευματικό διαβήτη να... Αρχίζει μια γραμμή η οποία έρχεται το τέλος της να συναντήσει την αρχή τη της, εν που λέγανε οι Βυζαντινοί, ουροβόρος αυτό το κλειστό σχήμα της τελείωσης και της ολοκλήρωσης, ενώ το τόξο λέει ο Βάινέγκερ είναι ημιτελές, ψάχνει το άλλο του μισό για να ολοκληρωθεί, για αυτό το τόξο βυθίσει τον άνθρωπο σε μια μελαγχολία μη ολοκλήρωσης. Αυτός είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος ανήλει και ε, στην ιστορία της τέχνης ανήλει τα σχήματα με έναν πολύ suing βέβαια τρόπο δεν, δεν έχει βάση όλο αυτό που λέει είναι φιλοσοφικό και ποιητικό, αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό που σας λέω αυτήν τα τόξα. Οπότε λέει στις τοξοστοιχείες των αρχαίων υδραγωγείων, στις τοξοστοιχίε των Ιταλικών πλατιών, υπάρχει αυτή η μνήμη του παρελθόντος, αυτό το ένιγμα του ανολοκλήρωτου που προκύπτει από το τόξο που δεν θα γίνει ποτέ κύκλος και κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιεί βαθιά ότι και αυτό στη ζωή του υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν θα μπορέσει ποτέ να εκπληρώσει. Και αυτό τον βυθίζει σε μια μελαγχολία. Ο Δεκήρικο λοιπόν διάβαζε ακριβώ αυτά, όλα αυτά. Και όλα αυτά τον επηρεάζουν και αρχίζει να μπαίνει στη διαδικασία της μεταγραφής της πραγματικότητας με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Το βλέπετε ας πούμε εδώ, σε αυτό το έργο του 1911, 23 χρονών, τώρα, πια 23 δηλαδή, από νωρίτερα τα κάνει, το το 1910, ε, που είναι αυτό. Αυτό, το ένιγμα, η μελαγχολία. «Εκουίτα μου άπονίζει κόδε νίγμα έστ» και τι άλλο να αγαπήσει κανείς αν όχι αυτό που είναι το ένιγμα γράφει ο ίδιος στο περιθώριο αυτού του πίνακα. Η πολύ γνωστή φωτογραφία του Nietzsche, ο οποίος είναι και αυτός χαζόμενος. Το χέρι και η παλάμη εδώ δηλώνουν εσωτερικότητα, μελαγχολία και στοχασμό. Αλλά ταυτόχρονα δηλώνει και πραγματική αναζήτηση. Από τις απεικονίσεις της μελαγχολία, από τα χαρακτικά του Dürer, το περίθυμο χαρακτικό του Dürer με τη μελαγχολία τη αναγέννησης, αλλά και σε όλο το μεσαίωνα, η δημιουργικότητα, η ευφυα, ο στοχασμό και η καλλιτεχνική δημιουργία ταυτίζονταν με το μελαγχολικό τύπο. Υπήρχαν οι τέσσερι τύποι που είχε ορίσει ο Ιπποκράτη, ένα από του οποίου ήταν ο, μελα... ο μελαγχολικό τύπο. Σα του έχω αναλυτικά μετά γιατί θα σα ενδιαφέρει πιθανόν ο τρόπο με τον οποίο είχαν ορίσει την έννοια τη ιδιοσυγκρασίας. Ότι υπάρχουν τα... οι τέσσερι ουσίε. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία τα τέσσερα στοιχεία κεράνονται, αναμειγνύονται μεταξύ τους, συγκεράζονται θα μπορούσα να πούμε τώρα, και δημιουργούν τον χαρακτήρα του καθενό μας και την ιδιοσυγκρασία του. Ε, θα το πούμε παρακάτω, αλλά εδώ επειδή είναι η, η αποτύπωση της μελαγχολία. Η μελαγχολία, η πιο γνωστή της απεικόνησης της μελαγχολίας, αυτή για την οποία έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία και οι περισσότερες αναλύσεις, είναι από τα χαρακτικά στην ιστορία της τέχνης που θα σας το δείξω με κάποια άλλη αφορμή πιο αναλυτικά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα της μελαγχολίας. Είχε γίνει μια πολύ ωραία έκθεση τη δεκαετία του 80' στο Παρίσι και, και πρόσφατα μια άλλη τη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του αιώνα για τη μελαγχολία. Οπότε υπάρχει και στο Βερολίνο και πάνε Υπάρχει πάρα πολύ καλό υλικό για το θέμα τη μελαγχολία, επειδή ακριβώ είχε συνδεθεί με τη δημιουργικότητα. Οπότε αυτό είναι το πιο γνωστό, ίσω και το πιο ωραίο από τα έργα που έχουν να κάνουν για τη μελαγχολία. να πάτε στο μετρόπολις να το δείτε ε, μπορείτε να δείτε την εξαιρετική λειτουργία των χαράξεων σε επίπεδο, δηλαδή οικαστικό τον τρόπο που λειτουργεί ο Τύρερ μέσα από τις χαράξεις αυτή, τον, ε, αυτή την όμορφη γυναίκα που είναι ταυτόχρονα και ένας μελαγχολικό άγγελος που τα πλωμένα της φτερά μας δείχνουν την ουράνια και πνευματική της προέλευση αλλά που φαίνεται η ουράνια και η πνευματική προέλευση δεν είναι ικανή να προσφέρει αυτή την αίσθηση δύναμης και βυθίζεται και αυτό ο άγγελος ή αυτή η αλληγορική γυναίκα όσο και αν είναι στεφανωμένη, βυθίζεται και αυτή σε αυτή την ανησυχητική μελαγκολία που είναι σαν να περιγράφουν και συγχωρδίες του φίλη Κλάς που ακούμε. Πάντα, βέβαια, ξέρει τη γεωμετρία, ξέρει τι επιστήμες, ξέρει το δίκαιο, ξέρει την ηθική, ξέρει το χρόνο, ξέρει τα πάντα, αλλά η γνώση αυτή για τα πάντα δεν τις επιτρέπει να είναι ευτυχισμένη οπότε έχω τις συνδέσεις, έχω τον ίδιο τον Τύρερ είναι και λίγο σαν αυτοπροσωπογραφία του Τύρερ που ασχολείται με την προοπτική με τη γεωμετρία, με το ένα, με το άλλο με τα πάντα, αλλά έχει την αίσθηση του ανικανοποίητου γιατί δεν βρίσκει πάντα αυτά που θέλει και συνεχώς τα αναζητά για τους τέσσερις χιμούς, ε, για τη γη νερό, φωτιά και αέρα ο Ιπποκράτης ε, πήρε τη σκητάλη βεβαίως από τους προσοκρατικούς τους θυμάσαι τους προσοκρατικούς είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο της ελληνικής φιλοσοφία. Ε, συναρπαστικό Πολύ συναρπαστικό ε, Και πάρα πολύ όμορφο Αυτό με τη φιλοσοφία Ειδικά τους προσοκρατικούς ε, Όταν λέμε προσοκρατικούς φιλοσόφους Εννοούμε όλη την ομάδα των φιλοσόφων Και των Ιώνων και των Ελεατών Όλων αυτών Οι οποίοι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου Δεν ε, έτσι, αρκέστηκαν στις απαντήσεις Που έδινε το θρησκειολογικό πλαίσιο της εποχής τους Αυτό είναι προς τιμή των Ελλήνων Των αρχαίων δηλαδή εδώ, το ότι δεν τους αρκούσαν οι θρησκευτικέ απαντήσεις στα οντολογικά τους ερωτήματα. Και έψαξαν, οι πρώτοι που το έκαναν, ε, έψαξαν να βρουν τι απαντήσει στη φύση. Εξού και ονομάστηκαν φυσικοί φιλόσοφοι όλοι αυτοί. Ο Θαλής ας πούμε, του πιο παλιού, ο Θαλής είπε: Ποιο αυτό, δεν υπάρχει μυστήριο τη Το νόημα της ζωής η τη ζωή το νερό. Το νερό. Μέσα σε ένα μνιακό υγρό γεννιόμαστε. τα φυλαστικά. Η γη αν δεν ποτιστεί από το νερό δεν θα καρπίσει ποτέ. Θα υπάρξει ο θάνατος, το τέλος. Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Μετά έρχεται ο αναξήμανδρος, λέει για το άπειρο. Έρχεται το αναξιμένης λέει πιο νερό. Τώρα, ε, ο αέρας είναι το στοιχείο της ζωής και η πηγή τη ζωής. Άμα δεν αναπνέψει ο άνθρωπος οξυγόνο και τα ζώα δεν θα να ζήσουν. Άμα δεν αναπνέψει διοξίδιο το δέντρο δεν θα μπορείς να ζήσει. Χωρίς τον αέρα οι ζωογόνος δύναμοι του κόσμου κάνουν ότι εξαφανίζεται. Έρχεται ο άλλος λέει το άλλο, έρχεται ο άλλος λέει το άλλο. Έρχονται... Έρχεται μετά ας πούμε... Ε, έρχονται και άνθρωποι που το αντικρούν όλο αυτό λένε όχι δεν είναι μεταβλητόν με αυτό ε, δεν είναι υπάρχει κάτι πιο σταθερό ας πούμε και το Παρμενίδης λέει αφήστε τα όλα αυτά με τους αέριδες και με τα νερά υπάρχει κάτι πάρα πολύ σταθερό το οποίο είναι ούτε το νερό που μου ούτε το άπειρο που είπε ο Αναξίμανδρος γιατί αυτός πούμε, το άπειρο αυτό ήταν ήτανε, ήτανε το Big Bang ο η θεωρία του χάου, το Big Bang, είπε όλα προέρχονται από το άπειρο και όλα θα καταλήξουν στο άπειρο. Η πηγή της ζωής είναι ένα Big Bang. Δεν το είπε Big Bang τότε, αλλά αυτό εννοούσε. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε τι ωραία που τα λέγανε αυτοί. Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία βιβλία στα ελληνικά μεταφρασμένα ωραιότατα για τους προσωπικού φιλοσόφους. Είναι συναρπαστικά και αξίζει να τα δείτε γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο μεγαλώσαμε όλοι, έκανε ότι μπορούσε για να μας κάνει να μισήσουμε τη φιλοσοφία ή να μην τη γνωρίσουμε τέλο πάντων γιατί η φιλοσοφία δεν είναι ένας ανισόροπος που έχει πρόσβαση και κονέσει στην τηλεόραση και μιλάει και λέει μπουρδες και δεν καταλαβαίνεις τίποτα είναι ένα πολύ συναρπαστικό πεδίο που είναι ακριβώ η προσπάθεια του ανθρώπου να κατανοήσει τον κόσμο παρατηρώντας τη φύση και τον εαυτό του και να δώσει κάποιες απαντήσεις δεν είναι κάποιες από αυτές τι απαντήσεις πιο καλές από άλλες το ωραίο είναι η περιπέτεια του ανθρώπου στην προσπάθεια να δώσει τις απαντήσεις. Αυτή είναι η περιπέτεια που άρχισαν οι Έλληνες, απομακρυνόμενοι από το θρησκευτικό πλαίσιο για πρώτη φορά στα αρχαϊκά χρόνια. Και αυτό λοιπόν, ε, για να σας το κλείσω με αυτό, ε, γιατί είναι άλλο, για, αυτό είναι θέμα για άλλη έτσι, ιστορία, γιατί έχει απεικονιστεί πάρα πολύ ωραία, να σας το κλείσω ας πούμε με τον... Μετά τον Παρμινίδη έχει το Ιράκη, το σημαίνει και λέει τίποτα δεν είναι σταθερός. Τα πάντα ρίμ. Είμαστε σε έναν κόσμο διαρκής, διαρκούς μεταβλητότητας. Και έχει το εμπεδοκλείς, ας πούμε, προς το τέλος, έτσι, αυτόν των φυσικών φιλοσόφων, είναι ίσως ο, ο τελευταίος χρονικά, και λέει αυτό το πολύ ωραίο, με τα τέσσερα στοιχεία και τις δύο δυνάμεις. Λέει δηλαδή ότι, να σου πω κάτι, όλοι έχουν δίκιο. Διότι ε, το λάθος που κάνανε, λέει όμως, είναι το ότι έψαχναν να βρούνε σε ένα στοιχείο τη. Την πηγή της ζωής Δεν υπάρχει σε ένα στοιχείο Της πηγή της ζωής Αλλά σε τέσσερα στη γη, στο νερό, στον αέρα και στη φωτιά Και είχε δίκιο και ο Θαλής για το νερό Και ο Αναξημένης για τον αέρα Και είχε δίκιο και ο Ηράκλητος Ότι όλα αυτά μεταβάλλονται Γιατί αυτά τα τέσσερα στοιχεία Δεν είναι σταθερά Αλλά είναι διαρκώς μεταβλητά Λέει ας πούμε ο Εβέδο Και να λέει Πάρτε το παράδειγμα της φωτιά. Να, κοιτάξτε τη φωτιά που καίει. Πού είναι ε, ο αέρας στον καπνό. Πού φεύγει από τη φωτιά. Να ο αέρας. Το νερό που είναι. Στους χημούς του κορμού που σταλάζουνε. καθώ καίγεται το, το κούτσουρο. Πού είναι το χώμα. Η γη. Το χώμα είναι σε αυτό που θα μείνει. Όλο αυτό θα καεί και μόλις τελειώσει θα γίνει στάφτη. Χώμα. Και η φωτιά τη βλέπεις κιόλα που είναι η φωτιά. Άρα λέει το φαινόμενο της φωτιάς έχει τα τέσσερα στοιχεία και μέσω του χρόνου, του παρόδου του χρόνου, το ένα στοιχείο μετατρέπεται σε άλλο. Δηλαδή αυτοί οι φιλόσοφοι δεν κάνουν φιλοσοφία, κάνουν φυσική και χημεία. Που μας λέγανε μετά για τα στοιχεία, τα στοιχεία, απλώ με μια πιο σύγχρονη και πιο προχωρημένη, ε, ε, ας πούμε, ε, ορολογία, πιο επιστημονική. Και όταν το ρώτησα α πούμε, τον Μπεντοκλήν, και τι είναι αυτό που κάνει τα στοιχεία, α πούμε, να αλλάζουν και να γίνονται το ένα το άλλο, γιατί σε κάθε χρονική φάση αυτό το πράγμα άλλαζε. Δηλαδή όταν έβλεπες τη φωτιά φουντωμένη ήταν 80% φωτιά, 5% νερό, 15% αέρας και καθόλου χώμα. Όταν τελείωνε η φωτιά και έσβηνε υπήρχε 0% ποια φωτιά, ένα 5% αέρας ό,τι είχε μείνει εκεί yeah. και το 95% ήταν γη. Τι είναι αυτό ας πούμε, που κάνει ένα πλάσμα, ένα όν, ένα φαινόμενο yeah. να αλλάζει τη σύσταση των στοιχείων του. Έτσι. Αυτό ας πούμε, που λέει η σύνδρονη φυσική με, το, με, το, με τα πάντα. Ε, από το σκουριασμα του σιδί, γιατί το σκουριάζει πούμε, το σίδερο. Γιατί είναι τα, τα στοιχεία, τα χημικά, τα οποία αλλοεπηράζονται και μετατρέπονται το ένα στο άλλο και αλλάζουν τα σύσταση τα πάντα κτλ. Ε, οπότε, του λένε διότι, λέει ο σοφός Εμπεδοκλής, διότι ε, εκτός από τα στοιχεία που είναι οι σταθερές του κόσμου υπάρχουν και, Καλώς. υπάρχουν και οι δυνάμεις, το και η Φιλώτης. Τι είναι αυτό, η δάσκαλε, το Νέικος και η Φιλώτης. Η φυλότης είναι η τάση των στοιχείων να έλπονται. Το Νέικος με ει είναι η έχθρα. Η τάση τους να αποθούνται. Είναι σαν αυτό που μαθαίναμε με τα νετρόνια, με τα φωτόνια, με τον τρόπο που έλκονται και αποθούνται, τα μόρια. Οπότε αυτός έλεγε ότι ε, αυτά τα στοιχεία, όπως και οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που θες να είσαι μαζί τους και υπάρχουν άνθρωποι που τους αποστρέφεσαι. Έτσι είναι και τα στοιχεία έλκονται και αποθούνται και αυτές οι δυνάμεις κάνουν λέει, αυτά τα στοιχεία να έλκονται και να αποθούνται και να μετατρέπονται από το ένα στο άλλο κλπ. και λέει και άλλα πάρα πολύ ωραία ε, σε γενικές γραμμές μη μακρηγορό παρόλο που είναι πολύ ωραίο το θέμα γιατί δεν είναι το θέμα μας αυτό το θέμα μας είναι πώ. Αυτό το πήρε ο Ιπποκράτης και μίλησε τέλος πάντων αυτά των προσοκρατικών και του Εμπεδοκλή για την ιδιοσυγκρασία. Θα μου πείτε και τι μαρκάζε μας τώρα, τι έλεγε οι Ιπποκράτης γιατί λέγανε προσοκρατικοί. Μα η σύγχρονη επιστήμη έχει ανακαλύψει ότι δεν τα λέει χυμούς η σύγχρονη επιστήμη, αλλά έχει ανακαλύψει ε, διάφορες βάσεις που απαρτίζουν πούμε, το ανθρώπινο γονιδίωμα. Την Αδενίνη, την Κοιτοσύνη, τη Γουανίνη και τη Θ οι οποίες αντιστοιχούν κατά αναλογία στα, στις τέσσερις ουσίες τους ζωογόνους κοιμούς των προσοκρατικών και του Ιπποκράτη και οι οποίες σχετίζονται με το υγρό και το ξύρο με τα τέσσερα στοιχεία που λέγαμε με το υγρό και το ξυρό και το θερμό και το ψυχρό και το συνδυασμό τους και σχηματίζουν τα χρώματα τα αντίστοιχα και τους, euh, τις euh, ουσίες το αίμα, την κίτρινη τη μαύρη χολή το φλεγμα και από εκεί βγαίνουν οι τύποι. Ο αιματόδης τύπος από το αίμα, ο χολόδης τύπος από την κίτρινη χωλή, ο μελαγχολικό τύπος από τη μέλανα χωλή, εξού και μελαγχολία, μέλανα χολή από την ουσία αυτή που είναι ξηρή και ψυχρή και από το φλεγμα ο λυμφατικός ή φλεγματικός τύπος. Αυτή τώρα η φλεγματικο τυπος αυτη τωρα η τυπη σαν ανθρώπινη τύπη, εδώ, ε, σχετίζεται και με τις συμπεριφορέ, διότι όπως και στους προσοκρατικούς είπαμε και στον Εμπεδοκλήμ και στους άλλους και μετά στον Ιπποκράτη, ε, από αυτή την αναλογία αυτών των ουσιών εξαρτάται η ίδια η ζωή μέσω της κράσης των χυμών. Η λέξη κράση είναι μια ωραία ελληνική λέξη από το ρήμα με ε και ε που σημαίνει αναμειγνύο, έτσι Από εκεί βγαίνει η λέξη «κράσι», «κράμα», κράμα okay. στη κημία, «κράμα». Okay. Ε, ε, ε, κρασί. Okay. Δεν είναι ίνος, άκρατος, είναι κρασί, αναμειγμένο με νερό. Δηλαδή το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε από το ρήμα σε πολλά αυτά κράση, «κρασί», «κράμα», ή «συγκρασία». Και εδώ λοιπόν αυτά κεράνινται, αναμειγνύονται και βγάζουν τους ανθρώπινους τύπους και τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Α πούμε ότι ο αέρα που είναι υγρό και θερμό σχηματίζει το αίμα και ο τύπο που δημιουργείται είναι αιματόδη. Η φωτιά είναι ξηρή και θερμή, σχηματίζει την κίτρινη χολή και ο τύπο είναι χολώδη και ούτω καθεξή. Οπότε αυτοί οι τέσσερι χυμοί είναι σε ισορροπία, τότε έχουμε και υγεία. Γιατί όλοι μα έχουμε και του τέσσερι χυμού. Απλώ έχουμε διαφορετικέ ιδιοσυγκρασίε και κάποιο από εμά είναι πιο τζορίλα, πιο αυτό. Κάποιο έχει τάσει για καταθλίψη και κυριαρχεί ο ένας από τους τέσσερις χυμούς σε εκείνη τη φάση της ζωής του. Οπότε, αυτοί οι τέσσερις χυμοί, όταν α, α, α, α, αυξάνεται πάρα πολύ ο ένας από τους χυμούς, δημιουργεί ένα συγκεκριμένο τύπο, όπως τον αιματόδη, ο οποίος είναι ισιόδοξος, εξωστρεφής, πολύ λογάζ κτλ. Τώρα το κάνουμε λίγο πιο εκλαϊκευμένο, αλλά δεν πειράζει. Ε, Καλόκαρδος, ευχάριστος, ο φλεγματικός, ο οποίο είναι ήρεμο, ήπιο, αργό, πιο δυσκίνητος αλλά σταθερό, ο χολερικός που είναι πιο επιθετικός, πιο θυμώδης, πιο ευερέθιστος και αντιδράμε αμεσότητα και ταχύτητα και ο μελαγχολικό που έχει περίσσια μέλη ανασχολής και είναι πιο θλιμμένος, πιο αγχώδης, πιο σκυθρωπός, πιο κατιφής και πιο μελαγχολικό. Οπότε αυτά όλα δίνουν ε, Α, τα συνδέει πολύ ωραία υποκράτηση και με τι εποχές. Λέει ότι το, τι, το τι, ποια ουσία κυριαρχεί εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες της φύσης όπως είναι οι εποχές. Δηλαδή ε, αποδυναμώνουν ή ενισχύουν ελληνικά στοιχεία. Α πούμε λέει ο Ιπποκράτης, λίγο πιο απλουστευμένα, ότι το χειμώνα κυριαρχεί το φλέγμα εξαιτίας του κρύου, την άνοιση το φλέγμα υπερισχύει αλλά παράλληλα και το αίμα αρχίζει να ενισχύεται επειδή γύμνουν οι μέρες του ποιος εις το καλοκαίρι υπερισχύει το αίμα ενώ η χωλή σταδιακά δυναμώνει και έρχεται το φθινόπωρο, οπότε έρχεται η μελαναχολή και η μελαγχολία. Αυτό, αν το δείτε, εμεί το, το λέμε και το καταλαβαίνουμε και στην καθημερινότητά μα. Πώς εισανόμαστε το χειμώνα, έτσι πιο κλειστή, την άνοιξη αρχίζει και χαράζει, έτσι κάτι πιο χαρούμενο, το καλοκαίρι δυναμώνει και το φθινόπορο πάλι υποχωρεί και γινόμαστε πιο μελαγχολικοί Αυτά όλα λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να τα διερευνήσουν και φιλοσοφικά και επιστημονικά. Είναι πολύ όμορφο το πεδίο αυτό, χωρίς να έχει απόλυτη εγκυρότητα, αλλά έχει ε, ξαναγυρίσω λοιπόν στη μελαγχολία <laughs> του Ντύρερ, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Ντύρερ επειδή έχει την τάση να είναι από τους τέσσερις τύπους πιο μελαγχολικό και η μελαγχολία λόγω της ενδοσκόπησης συνδέθηκε πάρα πολύ με την δημιουργικότητα, την καλλιτεχνική έτσι, ε, ε, λειτουργία κτλ. οικονογραφεί αυτή την πάρα πολύ όμορφη σκηνή της μελαγχολία την οποία ε, κάποια στιγμή στο μέλλον, σε κάποια συνάντηση, με κάποια άλλη αφορμή, ε, θα την σχολιάσουμε σε κάθε ένα από τα σημειολογικά της χαρακτηριστικά, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τονίσαμε τόσο τη μελαγχολία και την προέλευση των τεσσάρων χυμών και τύπων, διότι για τον ντεκήρικο, ε, οι δύο... Λέξεις που αποτελούν τους πυλώνες του έργου του είναι το ένιγμα και η μελαγχολία. Δηλαδή, πάρα πολλά έργα τα ονομάζει, η μελαγχολία ενό δρόμου, η μελαγχολία του απογεύματο, η μελαγχολία του, και αυτός έχει διαβάσει όλες αυτές τις αναφορές και έχει δει εικονογραφήσεις που έχουν να κάνουν με τη μελαγχολία και τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον ανθρώπινο ψυχισμό και την ανθρώπινη δημιουργικότητα. Οπότε ξαναγυρίζω. Αυτό ήταν μια ενδιαφέρουσα παρένθεση έτσι, ε, από τη στάση, μια φορμή τη στάση του πορτρέτου, που την παίρνει από τη στάση του Nietzsche, που την παίρνει από τη μελαγχολία, έτσι όπως απεικονίστηκε από την αναγέννηση και μετά, και από την επιγραφή που επανερχόμαστε, «κριντ αμάμπο νησι κβοντ ενίγμα est, μα τι άλλο να αγαπήσω αν όχι αυτό που είναι ένιγμα, και αυτό θα το επαναλάβει μετά σε ένα έργο του 1920, που μόλις έχει τελειώσει η μεταφυσική του περίοδο, το 20, στο οποίο γράφει εκvid αμανbo νisi κβόντ rerum metafisica est. Και τι άλλο να αγαπήσω, αν όχι αυτά, που είναι, αυτά τα πράγματα που είναι μεταφυσικά και μου αποκαλύπτουν κάτι από πίσω. οπότε έχω, θα μπορούσαμε να πούμε τους αν το έβαλα και μαζί, ναι, τα έβαλα και τα δύο μαζί, με τα λατινικά τους, για το εκβίτ, «E αμά και τι άλλο να αγαπήσει κανείς αν όχι το ένιγμα, στην αρχή, και μετά μπορείς να τελειώνει με τα περίοδος, που μας κοιτάει πια, φεύγει ο στοχασμός σαν να το βρήκε, ότι αυτό που βρήκα ήταν ότι το νόημα είναι και το ένιγμα θα λυθεί εάν αποκαλυφθεί ή μεταφυσική των πραγμάτων, αυτό που κρύβουν από πίσω. Οπότε έχω αυτού του ήδη στις πάρα πολύ ενδιαφέρουσε αναφορέ αναφορές και όπως βλέπετε μέχρι τώρα, ο προσανατολισμός αυτού του, της σημερινή συνάντησης απομακρύνεται πάρα πολύ από όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, για τη φόρμα, για το χρώμα, είναι άλλου είδου αυτού του είδου η αναζήτηση. Έχει να κάνει με τη μνήμη, με την ποιήση, με τη φιλοσοφία, με τέτοιες αναφορές. Στη Γερμανία που πάει, γιατί ακόμα στη Γερμανία είμαστε, κάνουμε εμβόλυμα βέβαια κάποια έργα από τη Φεράρα και το... τη Ρώμη, Στην... αυτή έρχεται σε επαφή με το έργο του Κίνγκερ και το έργο του Μπέρκλιν. Και οι δύο είμαι δύο εξαιρετικοί συμβουλευτές ζωγράφοι, οι οποίοι το 19ο αιώνα του 18ο-19ο, 19 ε, απεικονίζουν αυτό το μεταφυσικό. Κοιτάξτε, ας πούμε εδώ, σ' αυτό το πολύ ωραίο έργο του Μπέκλιν, από το Βερολίνο είναι αυτό, κοιτάξτε πως ε, ο ζωγράφος είναι σαν να είναι δεκτικός στους μεταφυσικούς ψηφίρους που ο θάνατος με, το, με τη μουσική του ψιθυρίζει στα αυτή. Δηλαδή ο ζωγράφος, μου λέει ο Κλίνκερ και ο Μπέκλιν κυρίω, δεν είναι αυτός που απεικονίζει το ορατό, είναι αυτός που ακούει ψιθύρους, είναι αυτό που έλεγε ο Διονύσιος ο νομός, καλέ, για πες απόψε, τι είδες, νύχτα γεμάτη, νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια». Αλλά αυτό δεν μπορεί να μου το πει ο λογικός, πρέπει να μου το πει ο αλαφροίσιο ται. γι' αυτό τον ρωτάει ο «Για πε μου, αλαφροίσιο ται. απόψε, τι είδες, νύχτα, νύχτα σπαρμένη θάματα». Νύχτα γεμάτη μάγια. Το ότι ο ποιητής και ο ζωγράφος είναι δύο καλλιτέχνες που με τον τρόπο τους μου αποκαλύπτουν αυτό που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να δει καθώς είναι βουτυγμένο στην επίλυση των καθημερινών του προβλημάτων. Άρα βλέπει όλα αυτά τα έργα και τον εντυπωσιάζουν. Λέει δεν είναι ο ζωγράφος να απεικονίσει τον κόσμο τούτο. Είναι να σταματήσει έτσι κοιτάζει αυτές τις αλλές με τις λεύκες Αυτέ οι αλέσνοι τι Λεύκες δεν είναι το ερώτημα αν ανήκουν στην Ομαρχία ή στο Δασαρχείο, αν πρέπει να κλαδευτούν ή όχι. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται για τα μέρη ενός ιερού δάσους που έχουν περάσει από εκεί ψυχέ που θρηνούν πάνω σε έναν ιερό βωμό. Ο Δεκήρικ όμως δεν μπορεί να κάνει συμβολισμό, γιατί είναι ένας ογράφος του 20ου αιώνα πια και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ πώς μπορεί να δείξει αυτές τις, τις αντιφάσεις που προκύπτουνε από την απώλεια αυτής της αναζήτησης, εδώ ας πούμε, κοιτάξτε, το νησί των ψυχών που ταξιδεύουν οι ψυχές με αυτά τα λευκά που φορούν σε αυτές τις άγνωστες βάρκες και πηγαίνουν προς αυτό το νησί της Καλυψούς έτσι ή οτιδήποτε που μάλλον είχε δει το ποντικονίσεις στην Κέρκυρα και το απεικόνησε, γιατί είχε κάνει ταξίδι εκεί, και έχουν γίνει μελέτες που θεωρούν ότι από το τη της με τα Κυπαρίσια, του ήρθε αυτή η ιδέα ένα ταξίδι των ψυχών, οπότε απεικονίζει αυτό το ταξίδι των ψυχών εκεί. Άρα. Άρα. Αυτά. αυτά λοιπόν τα βλέπει εκεί Γερμανία ή εδώ ας πούμε, κοιτάξτε αυτό ένα ωραίο λιτό έργο του Μπέρτιν, το νησί της Καλυψούς κοιτάξτε τον Οδυσσέα την Καλυψώ, ωραία με φώτο της σπηλιά την ερημινιά του Οδυσσέα εδώ, ωραίο το νησί, ωραία η Καλυψώ αυτο η ψυχή του μπερτιν το νησι της καλυψους κοιταξτε τον οδυσσεα την καλυψό, ωραια με φωτο της την ερημινια του οδυσσεα εδω ωραιο το νησι ωραια η καλυψω αλλα η ψυχη του ειναι στην έρημο εδώ και αγναντεύει Ψάχνοντα να βρει πίσω από αυτό τον ωκεανό που υπάρχει η δική του Ιθάκη. Πού ακριβώς είναι αυτό το στοιχείο στο οποίο ουσιαστικά θα μπορέσει ο Οδυσσέας να βρει η δική του διαδρομή και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η διαδρομή θα του αποκαλύψει ουσιαστικά το ίδιο το νόημα της ζωής και τον τρόπο με τον οποίο αυτό το νόημα της ζωής μπορεί να γίνει προσιτό στον άνθρωπο μέσω της τέχνης. Γράφει ο Δεκήρικο για αυτό που ονομάζει κατοικημένο βάθος. Ο Οδυσσέας αγνατεύει την απεραντοσύνη του ωκεανού και ψάχνει να βρει το δικό του κατοικημένο βάθος και δεν το βρίσκει, λέει ο Δεκήρικο. Για τον ίδιο λόγο η επίπεδη επιφάνεια ενός τελείως ήρεμου ωκεανού μας δημιουργεί ταραχή. Τα, ταραχή που προέρχεται όχι τόσο από την ιδέα της συγκεκριμένης απόστασής μας από τον πυθμένα, όσο κυρίως από όλα τα άγνωστα στοιχεία που κρύβονται σε αυτό το βάθος. Παίρνει αυτό που το έχει πει πρώτος ο Καντ βέβαια, με το sublime, δηλαδή είχε ορίσει την έννοια του sublime στην αισθητική κατηγορία του ωραίου που αναζητούσαν οι περισσότεροι μέχρι τότε αισθητικοί ή φιλόσοφοι ή ιστορικοί τέχνης ότι η τέχνη κάνει κάτι το ωραίο ε, Αυτό έθεσε την αισθητική κατηγορία του υψηλού είπε ότι όταν κοιτάς το μέλανα βριμό ή ένα βουνό της άλπις δεν είναι ωραίο αλλά σε συνταράζει όταν κοιτάς τον ωκεανό με τη φουσκονεριά του, δεν είναι ακριβώς ωραίο αυτό που βλέπεις, αλλά είναι υψηλό, είναι sublime. Πήρε δηλαδή έναν αρχαίο όρο, το sublimus στο λατινικό, και το έκανε φιλοσοφικό όρο, οπότε εκεί ήρθε και ένα δεύτερο, ένας δεύτερος ορισμός του τι είναι ένα έργο τέχνης, που σε αυτό που έλεγε μέχρι τότε είναι κάτι το ωραίο, αποκονίζει κάτι που είναι ωραίο, μου προσφέρει αισθητική απόλαυση, ο Κάρτη είπε αισθητική απόλαυση δεν προσφέρει μόνο το ωραίο, αλλά και το υψηλό, το μεταλλιώδες. Οπότε ο Ντεκήρικο ακολουθεί αυτήν όλη την αναζήτηση τη ε, ε, ρομανικής και μεταφυσική σχολή των... Γερμανών, 20, και έρχεται 21, 0, <laughs> και έρχεται ναι, από Μαγνήτα ακριβώς από αυτό το 21 0, και βυθίζεται <laughs> στην ακύρωση του χρόνου το ένιγεμα του χρησμού λενίντο Δελωράκλη εδώ στη Φλωρεδία το κάνει το βλέπετε α πούμε πως χρησιμοποιεί δανείζεται στοιχεία του ρωματικούς αλλά δεν είναι ο Οδυσσέας, είναι είμαστε εμεί είναι οποιοδήποτε εδώ. Και δεν αγναντεύει την απεραντοσή του πελάγους, αλλά αγναντεύει το χωριό του. Αγναντεύει το οικείο του περιβάλλον και βλέπει το χιλιοειδωμένο σαν πρωτοφανέρωτο εδώ αυτός. Και ταυτόχρονα... στο ένιμα του κλεισμού βλέπετε ότι υπάρχουν και μια σειρά αποστοιχεία που μόνο μέσω της σημειολογικής μεθοδολογίας μπορεί να μας αποκαλύψουν νοήματα στη σημειολογία ένα εργαλείο έτσι ωραίο είναι να, να σπάς την εικόνα ή το ποίημα πιθανών ή στα εξών συντίθεται και να παίρνεις κάθε ένα από αυτά και να βρίσκει τα συμμελωμένα του αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε, μιας συμμιολογικής προσέκτησης. Σας λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό είναι, ας πούμε, αυτό είναι. <coughs> Από τους συμβολιστές, τους Ολλανδούς, μέχρι το Βουνέλι. Ο δεν είναι συμβολιστής, η έρθει το όλοι πράγμα είναι ο γιατί δηλαδή, αν η μόνη ερμηνεία στον Κούνελη είναι η συμμιολογία, πούμε, αυτό. Αυτό είναι απλό σαν Για Δηλαδή, μην νομίζετε ότι χρειάζεστε πάντα κάποιον ειδικό. Προ εσένα έργο, χρειάζεστε μία ενεργοποίηση τη σημειολογική σκέψη. Και ίσω και δύο-τρει πληροφορίε ή δύο-τρει γνώσει. Αυτό που λέω α Κουνέλι, είναι το, το κλασικό πρόβλημα που έχουμε μπροστά στα έργα του Κουνέλι, τη Άρτε Πόβερα. Που λε, τώρα δω τι είναι αυτό το πράγμα που τσουβάλει με τα κάρτα Γιατί πλήρωσα για να το δω εγώ αυτό, γιατί πρέπει να μ' αρέσει. Είμαι βλάκα που δεν το καταλαβαίνω, α πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, αφού πήρε τα, πήρε τα κάρβουνα, τα βάλει στο τσουβάλι και τα βάλει τώρα μέσα στο μουσείο. Δεν, δεν το καταλαβαίνω. Έχουμε... Αυτό το πρόβλημα να λυθεί μόνο αν ακολουθήσουμε μια σημειολογική προσέγγιση. Δηλαδή πούμε ότι τι είναι τα κάρβουνα, αυτό, πιάσουμε το κάρβουνο, το απογυμνώσουμε από, τα... από αυτά που είναι τώρα, το αφήσουμε να οριθεί στην αιωνιότητα και να πούμε τι σημαίνει κάρβουνα αυτό Ότι κάρβουνο και να αρχίσουμε να κάνουμε ένα brainstorming σημενομένο. Αυτό είναι το κλειδί Να πεις κάρβουνο, κάρβουνο, να δεις τι σημαίνει κάρβουνο. Ας κάνουμε ένα brainstorming. Κάρβουνο είναι αυτό που αγόρασε για να ψήσω τώρα το Πάσχα το αρνή. έτσι Άρα είναι αλλιώ είναι ψημένο στα κάρβουνα. Mm. Ας λένε ότι είναι καρκινογόνο, εγώ το προτιμώ, αυτό. Κάρβουνο έγινε το δάσος πάνω από το χωριό μου που βάλανε οι κολοεμπριστές πρόπερση την πυρκαγιά και χάθηκε να σπλέβονα σπρασίνιου αιώνον. Κάρβουνο έγινε το δάσος, θλίψη. Κάρβουνο είναι όλη η κινητήριος δύναμη του 19ου αιώνα και της βιομηχανίας. Πριν από τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια, με κάρβουνο αυτό ο πολιτισμό αναπτύχθηκε. Κάρβουνο είναι πρόοδο, είναι μουτζούρι των τρένων. Κάρβουνο είναι η ψυχή μου που γίνανε κάρβουνο όταν χώρισα. Κάρβουνο είναι αυτό, κάρβουνο είναι. Οπότε ξαφνικά βλέπει ότι μέσα στο ίδιο το κάρβουνο υπάρχουν όλε αυτέ οι αναφορέ. Και ο Κουνέλη, μέσα από την άρτε πόβερα, αυτό ακριβώ κάνει. Δηλαδή προσπαθεί στη μαλθακότητα και την παθητικότητα του σύγχρονου νου που δεν κάνει συνειρμούς και τρώει α, αμάσιτα ό,τι του προσφέρει το κάθε συμφέρον δεξιά και αριστερά, από την κατανάλωση μέχρι την πολιτική, να το ενεργοποιήσει. Να πάρει το λιτότερο και φτωχότερο, πόβερα, άρτε πόβερα, υλικό και να σου πει πάρτο και επειδή δεν βλέπεις τίποτα είναι γιατί έχει αδρανοποιηθεί ακριβώς η ικανότητά σου να κάνει να του Κάτσε λοιπόν εδώ τώρα και κοίτω το κάρβουνο και πες που τι σημαίνει κάρβουνο. Και μέσα από όλο αυτό και μέσα από, ας πούμε, την ένταξη, την πρώτη φορά που βγάλει τα κάρβουνα, ήταν σε ένα καταπληκτικό project που είχε κάνει, που ήταν, ε, ε, όχι την πρώτη φορά, μία από τις πιο δυνατές φορές, ήταν ένα, είχε βάλει όταν έπεσε το τοίχο στο Βερολίμιο, 89, έκανε το 89, το φινόπορο, έκανε ένα έργο το οποίο πήγε στα όρια του στα όρια του τείχους και έβαλε δύο ράγες εδώ και ένα ε, καρότσι από αυτό που είναι στα εγκοστάσια με κάρβουνο όπου το κάρβουνο πήγαινε από το Ανατολικό Βεροδίνο στο Δυτικό. Αργά, τελετουργικά, εκκινήτως συνέχεια από το Ανατολικό στο Δυτικό βερολίνο. Το κήθαρες τώρα εσύ, Εν τω μεταξύ, όταν έπεσε το τείχο, υπήρχε αυτή η κινητικότητα. Από τη μία, όλοι αυτοί που είχαν ζήσει στην Ανατολική Γερμανία με διάφορε διδονστερήσει θέλανε να πάνε στο Δυτικό, και από την άλλη, διάφοροι που ήταν στο Δυτικό θέλανε να πάνε στο Ανατολικό για διάφορου λόγου. Άρα, είχε αρχίσει μία ανταλλαγή μεταξύ Ανατολή και Δύση, Ανατολικού-Δυτικού, ε, το οποίο σήμαινε ταυτόχρονα απώλεια, θλίψη, μελαγχολία. Αλλά πρόοδο, ανάπτυξη και το, το κοίταγε τώρα αυτό το καροτσάκι που πήγαινε δεξιά και αριστερά, ανατολικό δυτικό με το κάκουνο, και έλεγε όλο αυτό το παρεδώσε. Α πούμε, τι είναι τελικά, είναι, Θα είναι ανάπτυξη, α πούμε, θα είναι θλίψη, θα είναι μελαγχολία, θα είναι αυτό. Και σε προβλημάζε πάρα πολύ με ένα είδο στοχασμού πάνω στο τι να σημαίνει τώρα όλο αυτό το οποίο γίνεται σαν διαδρομή. Εδώ λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα. Αν το σπάσετε και δείτε, τείχος, τι είναι ο τείχος. Ο τείχος είναι ασφάλεια, προστασία, αλλά ο τείχος είναι και εμπόδιο. Είναι αυτό που μου αποκρύπτει τον ορίζοντα. Είναι αυτό που διαχωρίζει την έννοια του ανοιχτού ορίζοντα και δεν μπορώ να δω. Ο τείχος είναι αυτό που υψώνεται και δεν μου επιτρέπει να πετάξω μακριά, αλλά ο τείχος είναι και ασφάλεια, είναι και εκείνο. Οι κουρτίνες, οι αυλαίε, το παραβάν, κοιτάξτε τι ωραία τοποθετεί, ας πούμε, το άγαλμα, το άγαλμα του Ερμή ε, ή του Απόλλωνα, ο Ερμής πρέπει να είναι αυτός, πίσω από το παραβάν, πίσω από την κουρτίνα. Και την κουρτίνα αυτή που σαν θεατρική αυλαία ανεμίζει και φεύγει και μου αφήνει τον ορίζοντα. Έχω το κλειστό, το ανοιχτό, το κρυμμένο, τη μνήμη που υπάρχει εκεί, μένει και τον ορίζοντα που άνοιξε, αλλά που ακόμα δεν μπορώ να δω εκεί ξεκάθαρα, σαν τον Οδυσσέα στον νησί της Καλυψούς, δεν μπορώ ακόμα και εγώ να δω, παρά το οικείο και χιλιοειδωμένο που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μου. Οπότε έχει όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία Έρχονται και οργανώνονται στα πρώτα του βήματα, δηλαδή είναι πολύ επηρεασμένος από τους αυτούς και το πρώτο θα μπορούσαμε να πούμε καθαρά μεταφυσικό έργο είναι αυτό, το ένιγμα ενός φθινοπορεινού απογεύματος. Οπότε είναι αυτό, ένα κτίριο σαν αρχαίος ναός και λίγο σαν τα κρότσε, πριν την ανοικοδόμηση της πρόσωψη και οι του κουρτίνες παραβάν, και ένα άγαλμα που μας έχει γυρισμένη την πλάτη και εμείς, μικροί και αθώοι περιπατητές σε αυτό το παράξενο χώρο της πλατείας πίσω από την οποία το κατάρτι ενός πλοίου φαίνεται να μας παραπέμπει σε ταξίδια και σε θάλασσες χωρίς να υπάρχει όμως η υπόνοια μιας θάλασσας ή ενός ωκεανού ή ενός ταξιδιού. Ένα ανέφυλλο φθινοπορεινό απόγευμα βρισκόμουν καθισμένο στην πιάτσα Σαντα Κρότσε στη Φλωρεδία δεν ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα αυτή την πλατεία. Μόλι είχα αναρρώσει από μια μακροχρόνια και επώδυνη νόσο των εντέρων και η ευαισθησία μου είχε φτάσει σε επίπεδα σχεδόν παθολογικά. Ο κόσμο ολόκληρο, ακόμα και το μάρμαρο των κτηρίων και των συντριμανιών, έμοιαζε να αναρώνει. Ο φθινοπορεινό ήλιο, ψυχρό και άστοργο, φώτιζε το άγαλμα και την πρόσωψη τη Εκκλησία. Τότε είχα ξαφνικά την παράξενη αίσθηση ότι έβλεπα τα πάντα mm. για πρώτη φορά και είδα αμέσω με τα μάτια του νου τη σύνθεση του πίνακά μου. Παρ' αυτά, στην πλατεία αυτή υπήρχε επίση. Αυτή είναι η τελίτσα. Στην πλατεία αυτή υπήρχε επίση το άγαλμα του Δάντι. Ήταν αγέροχος, στιτός, αλλά ταυτόχρονα σκυμένο. Αγκάλιαζε τη θεία κομμωδία, το βιβλίο του. σήκωνε το κεφάλι του ψηλά. Ήταν ενημερωτικό όλο αυτό που με έδινε. Παρόλα αυτά, η στιγμή παραμένει και για μένα ένα ένιγμα, κάτι το ανεξήγητο. Ε, στην ε, πιάτσα Santa Croce υπάρχει βεβαίω το άγαλμα του Πάτσι, εδώ, με το δάντη, που με το μανδύα του, και το βιβλίο του και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται να λειτουργήσει. Εάν πάτε, υπάρχει ταυτόχρονα κάτι το κρυπτικό εκεί, κάτι το μελαγχολικό, κάτι το παράξενο στον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται η έκφραση του Δάντη. Και αν πάτε κάποιε ώρε τη ημέρα, αν βρεθείτε εκεί πραγματικά πολύ νωρί το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ που φέρει ο κόσμος και αποράκι, περαστική και τα χρώματα είναι περίεργα, έχει πραγματικά μια μεταφυσική αυτός ο χώρος. ναι. Παντού απάτη στην Ιταλία, ειδικά στην Ιταλία. Στο Τωρίνο, στη Φεράρα, στο Μιλάνο, παντού, παντού. Στη Ρώμη, εδώ α πούμε, στο Σαν Φέντελε. Στην, στην μικρή αυτή, πολύ όμορφη πλατείτσα στο Μιλάνο, τη Σαν Φέντελε, όπου είναι και η εκκλησία Σαν Φέντελε, και μαζί με το άγαλμα πάλι, γιατί όλες έχουν αγάλματα, είναι το Άλουσάντρο Μαντσόνι αυτό, ε, αλλά και εδώ έχει έφτιαξη μεταφυσική αίσθηση, έχει αυτή τη φωτογραφία, με τον νυχτερινό φως και με την απουσία των ανθρώπων, σου δίνει αυτή τη μεταφυσική αίσθηση. όλα τα στοιχεία του δίνει το νέση ότι πολλές φορές βρίσκομαι σε έναν τόπο όπου ενώ κανονικά είναι κατοικημένος τώρα κατοικείται από ψυχέ ή από μνήμε. και υπάρχει κάτι, κάτι διαφορετικό εκεί. Ο χώρος ενώ είναι φυσικός έχει αποκτήσει κάτι το μεταφυσικό εξού και αυτό που βλέπουμε σήμερα με τα φυσική ζωγραφία, η ποιτούρα με τα φύσικα. Οπότε βλέπετε ότι τα απλουσθένει βέβαια πάρα πολύ. Δεν τον ενδιαφέρουν ζωγραφικέ ποιότητε. Όπω και στο Μαγκρίτ που θα δούμε την επόμενη, τη μεθεπόμενη φορά και γενικά στου ελεγκτέ, πολλέ φορέ όταν ένα ζωγράφο θέλει να επικεντρωθεί πάρα πολύ σε μια μεταφυσική ή νοητική πρόσληψη, ακυρώνει στο βαθμό που μπορεί τι ζωγραφικέ ποιότητε για να μην σε παρασύρει η αισθητική απόλαυση, το χρώμα, η πινελιά, αλλά να έχει μια όσο το δυνατόν πιο πνευματική προσέγγιση, λόγω του ότι δεν θα έχει την αισθητική προσέγγιση. Μειω, μειούμενη δηλαδή η απόλαυση των ματιών ε, ε, συνενισχύεται κατά κάποιο τρόπο η απόλαυση του νου. Οπότε εδώ βλέπετε παίρνει το άγαλμα του Δαντι δωμένου από πίσω παίρνει την εκκλησία της Σάντα Κρότσε παίρνει την εκκλησία της Σάντα Κρότσε πριν την πρόσωψη εδώ γιατί αυτή η εκκλησία ε, δεν είχε πρόσωψη μέχρι το 1265 και το 1265 τώρα ε, το 1865 το 1865 γιορτάζανε τα ε, 600 χρόνια από τη γέννηση του Βάντι Και σκέφτηκαν ότι αυτή την εκκλησία της Σαντακτρότσια που είχε μείνει έτσι από την αναγέννηση, γιατί δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η πρόσωψή τη, να πάρουμε τα σχέδια τα αναγεννησιακά και έστω τώρα στο βιομηχανικό αιώνα, το 19ο, να φτιάξουμε αυτή την πρόσωψη. Είναι καινούρια δηλαδή, αλλά στηρίζεται σε γοθικά χαρακτηριστικά, της χρονολόγησης της Εκκλησίας, όπως είχε αρτιστεί την εποχή του Τζόντου. Οπότε επειδή υπάρχει αυτή η φωτογραφία και το άγαλμα του Τζόντου, του, του Δάντη, ε, στείνεται για, τα, για τη γιορτή των 600 χρόνων το 1967 τότε, Άρα όλα αυτά είναι οι συγκυρίες όπου ο Δάντης γράψει και τη Φία Κομμουδία με την οποία είχαμε ασχοληθεί στο προηγούμενο σεμινάριο και είχαμε εντρυφήσει που μιλάει για αυτό το ταξίδι των ψυχών. Όλα αυτά λοιπόν τα παίρνει και τα οργανώνει μέσα από αυτή την αναφορά στο μεταφυσικό πεδίο. Σιγά σιγά εισβάλλουν οι τοξοστοιχίε. Όπω είπαμε και με το Beininger, τα τόξα σου δίνουν τη του ημιτελού. Υπάρχει αυτή η σειραϊκή ρυθμική επανάληψη. Έχει κάτι το ωραίο η, η ΣΤΟΑ, η τοξοστοιχία, η κυονοστοιχία, αλλά είναι σαν να έχει και κάτι το μη το. Ανολοκλήρωτο, αυτό που ψάχνεις να το βρεις Στο κάθε τόξο και στο κάθε εμικύκλιο Είναι σαν να ψάχνεις να βρεις το υπόλοιπο μισό Δεν το βρίσκεις όμως Και έρχεται η επόμενη αναζήτηση και η επόμενη αναζήτηση Οι τοξοστοιχίες είναι σαν μια σειρά αναζητήσεων Στη ζωή του ανθρώπου Που ψάχνει να βρει πράγματα Έχουν την ομορφιά αυτών των αναζητήσεων Αλλά ταυτόχρονα έχουν και τη μελαγχολία της μια εκπλήρωσης και εδώ εμφανίζεται και αυτή η μορφή που είναι ευγκαλμένη σαν από τον Ισί των ψυχών του Μπέκλιν και έχει και το συντριβάνι εμφανίζεται το συντριβάνι η αναφορά του νερού που λέγαμε πριν με το θαλί το ρολόι των οποίων ρολογιών του Δεκήρικο η ώρα δεν συνάδει ποτέ με την ώρα του ήλιου και της σκιάς άλλη ώρα δείχνουν τα ρολόγια άλλη ώρα δείχνει το πολυπλάκιο φως οι σκιέ μεγαλώνουν οι σκοιές είναι σαν απογευματινές Ήλιο. Αλλά οι ώρες είναι μεσημεριανές. Το μεσημέρι στις 3 η ώρα ή στις 11 το πρωί ή 12 το μεσημέρι ποτέ δεν έχει τέτοιο πλάγιο φως. Άρα αρχίζει και μπαίνει μια αντίφαση που αφορά τη διαραγή της βεβαιότητα του χρόνου. Γράφει ο Νύχτας στο Ζαρατούστρα. Είναι νύχτα. Όλα τα συντριβάνια τώρα αναβλύζουν, μιλώντας με περισσότερη δύναμη. Η ψυχή μου είναι και αυτή ένα συντριβάνι που αναβλύζει. Σαν να ζούμε εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι βρισκόμαστε για πρώτη φορά αποδειδηγμένα σε έναν τόπο και νιώθουμε σαν να έχουμε ξαναβρεθεί εδώ. Υπάρχει κάτι περίεργο σε αυτό το αίσθημα. Συναντάμε έναν άνθρωπο που αποδεδειγμένα τον βλέπουμε για πρώτη φορά και μας θυμίζει κάτι. Σαν από έναν άλλο χρόνο, σαν από μια άλλη ζωή. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα στη ζωή μας και αισθανόμαστε αδύναμοι απέναντι στην πατοδυναμία του τρόπου με τον οποίο ο χρόνος κινεί τα γεγονότα. Νιώθουμε σαν να είμαστε ευάλωτα και τα πλάσματα πάνω σε μια σκακέρα του χρόνου όπου πέσουμε κι εμείς το δικό του παιχνίδι σε κάποιο βαθμό ερήμη μας. Συνώθουμε συχνά σαν να είμαστε αντιστρωμένοι σε αυτή τη σκαγκέρα του χρόνου, σαν οπθασίες και μνήμες και να μην μπορούμε να αντιστρωθούμε από αυτές, σταματημένοι σε μια ζωή που δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλα όσα μα ενοχλούν, που είναι σαν η ζωή ή η επιθυμια να έχει σταματήσει και να κυλάει μόνο στο αεράκι που φυσάει τι σημαίες αυτού του παράξενου πύργου ή στο πανί ενός πλοίου που είναι πίσω από το μαντρότιχο που δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο αλλά που υπάρχει εκεί σαν σύμβολο της δυνατότητάς μας να ταξιδεύουμε. σημειολογικά σύμβολα είναι πολύχρωμες, αναφέρονται στη χαρά στην ευχαρίστηση αλλά κατοικούν σε έναν άλλο χώρο δύσκολα προσπελασίμο οι σημαίες, οι πολύπρωμες που ανεμίζουν είναι πάντα από την άλλη πλευρά του μαντρότητου και σαν να έχω χάσει το κλειδί που ανοίγει τις πόρτες για να με οδηγήσει σε αυτόν τον άλλο κόσμο του επέκεινα, τον εκεί, του επέκεινα όχι με την έννοια του θανάτου, αλλά με την έννοια της άλλης ζωής πέρα του φυσικού. όμορφης μέρας βλέπετε σιγά σιγά Μπαίνουν, τα έχω βάλει σχετικά χρονολογικά τα έργα για να δείτε δηλαδή τη διαδρομή του και πως αρχίζουν και μπαίνουν συνέχεια φιλοσοφικοί στοχασμοί, ποιητικέ ανησυχίε με, με ένα πολύ ιδιόμορφο τρόπο. Το ένα στοιχείο συσσωρεύεται μετά το άλλο. Η παράξενη λευκή μορφή μια ιέλεια που χανότανε στην αχλή του χρόνου ατενίζοντα το νερό ενό συντριβανιού, εδώ έχει μεταμορφωθεί σε μια μαγροντιμένη φιγούρα που και αυτή μελαγχολική, σαν ένας άλλος δάντης, με τη μεγάλη σκιά που είναι σαν υποκατιστά υποκαθιστά την ακίνητη φιγούρα, στα έργα σιγά σιγά, σιγά του, του, του The Kyliko, οι σκιές υποκαθιστούν τη φυσική παρουσία των σωμάτων. Οι τοξοστοιχίες που είχαμε δει πριν με τοπικά στο έριγμα της ώρας, αρχίζουν και εντάσσονται σε μία εξαρθρωμένη προοπτική. Τα ξέρι προοπτική, αλλά εδώ την εξαρθρώνει, έτσι ώστε να γίνει μία προοπτική όχι φυσικής εμπειρίας αληθινού χώρου, αλλά του χώρου του ονείρου. Γι' αυτό τον αγάπησαν οι ουρεαλιστές. Γιατί αυτό το κτίριο είναι σαν να είναι σε λάθος κλίμακα, με λάθος προοπτική και να με οδηγεί σε ένα βάθος το οποίο αποδίδεται με ένα διαφορετικό τρόπο την έρημη αυτή η Ιταλική πλατεία του παράξενου χωριού έρχεται να κοσμήσει το άγαλμα μιας ξαπλωμένη μορφής οπότε έχω την ακινησία της ζωντανή μορφής τον απογερματινό ήλιο που κάνει τη σκιά της που δεν είναι σκιά αλλά ίσκιος περισσότερο η σκιά γίνεται ίσκιος ο ίσκιος έχει, έχει ε, την έννοια της αυτονομίας αν θέλαμε να διαφοροποιήσουμε μια και το ρίχνουμε και στα γλωσσολογικά που έχουν ενδιαφέρον γιατί αποκαλύπτουν έτσι πράγματα και η δική μας γλώσσα όσο και αν την αμελούμε, όσο και αν την παραμελούμε, όσο και αν την προδίδουμε εγώ που την αγαπώ από έτσι, προσωπική έτσι, ευαισθησία έχει μια φοβερή ικανότητα να παραπέμπει σε έννοιες όσο δεν έχουν άλλες γλώσσες δεν είναι πολλές αυτές οι γλώσσες που έχουν αυτήν την ευπλαστότητα και την ιδι... ιδιότητα των σημειολογικών αναφορών σε τόσα πολλά επίπεδα ε, οπότε ε, έχουμε αυτό τη σκιά και τον ίσκιο η σκιά είναι αυτό που δίνει το σώμα, ο ίσκιος όμω είναι Αποκτά την αυτονομία τη παρουσίας του. Γι' αυτό λέμε, α πούμε, ε, φοβάται και τον ίσιο του που είναι το σωστό, και όχι φοβάται τη σκιά του. Ε, γιατί αποκτά μια αυτόνομη παρουσία. Γίνεται όπω τον εξπρεσιονισμό που είχαμε πει ότι στο έργο του Μουν και τη σκιά του κοριτσιού κτλ. Ότι εκεί υποδηλώνει το ασυνείδητο. Εδώ αυτό δεν ασχολείται πάρα πολύ ούτε με το Freud, ούτε με το ασυνείδητο όσο θα ασχοληθούν 10 χρόνια μετά οι σουρεαλιστέ. Αλλά. Ο ίσκιος τον ενδιαφέρει γιατί είναι ο άλλος εαυτός. Είναι η στιγμή που ακινητοποιώ το φυσικό μου εαυτό, τη λογική μου σκέψη, και είναι σαν να ταξιδεύει ο ίσκιος μου να απομακρύνεται, να φεύγει από μένα. Όσο θα προχωράμε στα έργα θα βλέπετε του ίσκιους να γίνονται όλο και πιο μεγάλοι, μεγαλύτεροι από το σώμα. Άρα είναι σαν ο άλλος με αυτός, να επιμηκύνεται, να πλώνεται και να αρχίζει ένα ταξίδι. Και ταυτόχρονα το άλλο ανθρώπινο όν που υπάρχει μέσα στην εικόνα αυτή του τόπου του Δεκήρυκο είναι το άγαλμα. Το άγαλμα, απ' την άλλη, είναι η πετρωμένη μνήμη, ο χώρος, ξαπλωμένη Αριάδνη. Είναι το άγαλμα της Αριάδνης που είναι μια σχεδόν αιμονική αναφορά του Δεκήρυκο, όπου η ξαπλωμένη Αριάδνη είναι ακριβώς όλο αυτό που συμβολίζει μια Αριάδνη. Η Αριάδνη είναι το σύμβολο, είναι ένα πολλαπλό σύμβολο η Αριάδνη. Είναι το σύμβολο της εξόδου από το Λαβύρινθο καταρχά. Χωρίς την Αριάδνη δεν θα έβγαινε ο Θησέας από το Λαβύρινθο. Άρα η Αριάδνη είναι η ειδοποιώς εκείνη η δύναμη που θα με βγάλει από τον όποιο Λαβύρινθό μου. Έχει αυτό το σύμβολο. Η Αριάδνη όμως είναι και η ερημιά της Αριάδνης. Διότι ο Θησέας δεν ήταν και πολύ <Συκλή> αυτό και παρόλο που τον έβγαλε από το προσωπικό του λαβύρινθο η αριάδνη την παράτησε στην άνξο και έφυγε. Οπότε η αριάδνη είναι και το σύμβολο απόλυας και κατάληψης. Μία πριγκυποπούλα μένει μόνη της σε ένα ξερονήσι. Με τον ερωτευμένο α, ανόητο πρίγκιπα να έχει εξαφανιστεί γιατί απλά την ξέχασε επειδή την πειροείπνος. Οπότε ε, έχω την απόλυτη, δηλαδή να, να υπήρχε και κάποιο λόγο. Βρήκε <ουλί> καλύτερη κόμμη, με συγχωρείτε για τι εκφράσει, να το καταλάβει. Αλλά κοιμήθηκε και απλά σε ξέχασε και έφυγε το καράβι. Τόσο απλά, δηλαδή, εκεί είναι όλο το απόλυτο κενό. πώ είναι αυτό, προ... Εγώ παράτησα τα πάντα. Τον πατέρα μου, τον βασιλιά, την πριγκυπική μου καταγωγή, τη χώρα μου, για να φύγω με αυτό το παλικάρι που το ερωτεύτηκα, που τούσωσα τη ζωή με το μύτο μου και που μου υποσχέθηκε τα πάντα, και έφυγα μαζί του και στο πρώτο λιμάνι ανεφοδιασμού, απλά με ξέχασε. Με την επιρροή είναι το απόλυτο κενό εκεί δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνει. Οπότε η Αριάδη είναι και το σύμβολο τη εγκατάληψης, τη απώλειας Και ταυτόχρονα τη βλέπει ο Διόνυσο για την όνο τη βλέπει ο Διόνυσο από ψηλά. Και την ερωτεύεται και κατεβαίνει κάτω στην άξο ο Διόνυσος για να την ερωτευτεί και να την παντρευτεί και να την πάρει ψηλά στον ουρανό. Άλλα, Άρα η αριάδνη είναι και το σύμβολο ουσιαστικά όλων αυτών των αλλαγών και μεταπτώσεων που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται η αριάδνη, η πύργη, οι σκιές. Οι ισχυές ρίχνουν το γεωμετρικό του ένιγμα στις πλατείε. Πάνω τα τείχη υψώνονται πύργοι χωρίς λογική, που έχουν στην κορφή του μικρές πολύχρωμες σημαίες. Παντού η αιωνιότητα, παντού το μυστήριο. Δεν μπορεί να κοιτάς το βάθος του ουράνιού θόλου πολλή ώρα χωρίς να ζαλιστείς. Αρχίζεις να τρέμεις, νιώθει να σε καταπίνει άπησος. σε ανήκιο. Όπως έλεγε πολύ όμορφα και ένα μελετητής του η χώροι του δεκήρυκο είναι φτιαγμένη από τον άνθρωπο αλλά όχι για τον άνθρωπο. Είναι χώροι ακατοίκητοι. Δεν είναι λειτουργική. Δεν, δεν είναι λειτουργική αρχιτεί. Είναι παράλογοι. Τα ανοίγματα βρίσκονται σε λάθος σημεία. Οι κλίμακε είναι διαφορετικές. Οπότε τι είναι. Είναι το οικείο και χιλιοειδωμένο που λέγαμε πριν που ξαφνικά γίνεται πρωτοφανέρωτο, αυτό που λέγανε τη σημειολογία. Ένα αντικείμενο που ενώ το έχω δει και το έχω ξαναδεί, μια πλατεία που ενώ την έχω δει και την έχω ξαναδεί, ένα σπίγος, ένα κτίριο, ένα άγγαλμα, ένα φρούτο, ένα αντικείμενο, ένα κουτί, ένα βιβλίο, ξαφνικά το βλέπω για πρώτη φορά σαν το μέσο εκείνο που θα μου ανοίξει μια διαδρομή που θα κατανοήσω κάτι διαφορετικό. Οπότε οι χώρες είναι σαν τους χώρους των ονείρων έχουνε υπερλογικές συνδέσεις Ούτε οι προοπτικέ ταιριάζουν λάθο, ούτε τα κτίρια είναι λειτουργικά και σωστά, ούτε οι κλίμακε είναι σωστέ, γιατί όπω και στο όνειρο συμβαίνουν παράλογα πράγματα, γιατί στο όνειρο δεν κυριαρχούν οι λογικέ αλληλουχίε και οι σχέσει αιτίου και αιτιατού, έτσι και στα έργα του Ντεκύρικο, οι υπερλογικέ συνάψει των επιμέρου λεπτομεριών με οθούν να καταλάβω ότι αυτό που βλέπω δεν είναι μόνο αυτό που βλέπω, και να αναζητήσω το ένυγμα που κρύβουν. ένα στίχο που πίσω του υψώνει το θόρυβο ενό που χάνεται. Όλη η νοσταλγία του απείρου. Έτσι λέγεται το έργο, η νοσταλγία του απείρου. Που υπάρχει ωραία. Η νοσταλγία του απείρου. Γιατί η νοσταλγία, μια και το ρίξαμε στα πντικά και τα βλεοσολογικά σήμερα, είναι μια πάλι επίση πολύ ωραία λέξη που εκτό από νοσταλγία ή nostalgique που δεν σημαίνει τίποτα, η νοσταλγία σημαίνει ακριβώ το άλβο για τον νόστο. Που πολύ ωραίο να το σκεφτείτε είναι πολύ ωραίο τώρα όλο αυτό και η λέξη νόστος πάλι <Και> νόστος είναι η επιστροφή στην πατρίδα έτσι βγήκε από εκείνη την εποχή που οι ξανίγοντας ξανοίγονταν στις θάλασσες και τις ε, ε, απικίες και χτίζανε και αισθανόντουσαν αυτό το πόνο μέσα τους για την πατρίδα που την είχαν χάσει πια και όσο ωραία και αν περνάγανε εκεί νιώθανε αυτό το νόστο και καμιά φορά παίρνανε το πλοίο να γυρίσουνε σε αυτό το νόστιμον ήμαρ Εκείνη η μέρα της επιστροφής Στην πατρίδα που γεννήθηκα και έζησα Ήτανε το νόστιμον ίμαρ Η ημέρα του νόστου Και από εκεί λέμε ακόμα τη λέξη νόστιμο Από αυτό Ότι κάτι που μας προσφέρει γλύκα, ικανοποίηση, ευχαρίστηση Γι' αυτό σας έλεγα πριν για τα ελληνικά Τόσο, τόσο όμορφα όλα αυτά Οπότε αυτά περνάνε εδώ μέσα από την νοσταλγία του απείου. Έτσι λέγεται το έργο και το και ο Ντεκήρικο ενώνει ακριβώς αυτό. Τη χαμένη ολότητα που έχει κατακαιρματιστεί και που πολλές φορές χρειάζεται μια ενεργοποίηση για να νιώσω ακριβώς αυτή τη νοσταλγία του Απήρου. Αν δεν το διαβάσαμε αυτό. Ε, όλη η νοσταλγία του Απήρου μας φανερώνεται επίσης από τη γεωμετρική ακρίβεια της πλατείας. Αισθανόμαστε τι πιο αξέχαστε συγκινήσει όταν ορισμένε πλευρέ του κόσμου που αγνοούμε τελείω την ύπαρξή του μα φέρνουν ξαφνικά αντιμέτωπου με μυστήρια που ήταν πάντοτε δίκλα μα και δεν μπορούσαμε να τα δούμε γιατί βλέπουμε μόνο πολύ κοντά μα και δεν μπορούμε να τα αισθανθούμε γιατί οι αισθήσει μα δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά. Οι νεκρέ φωνέ του μα μιλούν από πολύ κοντά, αλλά μα φαίνονται σαν φωνέ που έρχονται από άλλον πλανήτη. Στι εικόνε, αριά, αριάδνη, αριάδνη λαμπύρινθο, τοξοστοιχία, πύργο, τρένο, μαντρότηχο, το αποδό και το από εκεί, το από εδώ του σταματημένου χρόνου, του χρόνου του πετρωμένου, του χρόνου της μνήμη, το από εκεί τη του πλίού και του καραβιού. Τα τρία αυτά σύμβολα που λέγαμε πριν, ε, η σημαία και τις παιδικές μνήμες, έτσι. Η απελευθέρωση της Θεσσαλία και οι ελληνικέ σημαίε που ανεμίζανε. Και το παιδάκι της έβλεπε εκεί. Παιδάκι. Ε, τα πλοία που πήγαινε όρκοντας στο Βόλο, που μεγάλωσε. Το τρένο που ανεβοκατεύαινε το πύλιο. Αυτά όλα γίνονται τώρα μες στη σκέψη των Γερμανών, μεταγραφέ σε όλα αυτά τα στοιχεία του προσωπικού λαβύριου του καθενό. Κάνω ένα σύντομο πέρασμα την Α θα το πάω λίγο γρήγορα, τακ-τακ-τακ. Η Αριάδνη είναι ένα κεφάλαιο που από μόνο του θέλει... Yeah. Η Αριάδνη έχουμε κάνει όλες οι εποχές, διότι ακριβώς συμβολίζει αυτά τα στοιχεία που λέγαμε. Από την αρχαία αγιογραφία η οποία μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα της Αριάδνης, κάθε εποχή επιλέγει μια στιγμή. Οι πιο ανάλαφρες εποχές επιλέγουν τη στιγμή το ερωτικό περιεχόμενο. Αυτό δεν είναι τόσο μεταφυσικό σαν την Αριάδη του Νίτσε. Ο Νίτσε έχει γράψει πολύ ωραία ποίηματα για την Αριάδη. Αυτό είναι λάθη. Είναι λίγο υπερνόρα, παρόλο που είναι πολύ όμορφο σχεδιαστικά. Κοιμάται, έρχεται το παλικάρι, εδώ η Αφροδίτη κάνει ό,τι του βλέπει, ο Έρωτα πάει να την. Ωραίο όμω. Εδώ το μελανόμορφο, α πούμε, είναι αυτό το καταπληκτικό πράγμα, όπου παρά τη φθορά του υπάρχει αυτή η έμφαση στο βλέμμα. Είναι δυο βλέμματα που έρχεται το ένα και κοιτάει το άλλο, ο Διόνυσος και η Αριάκνη. Αυτό παρόλο που είναι προγενέστερο, προγενέστερο χρονολογικά, κοιτάξτε ότι έχει αυτή τη φοβερή δύναμη και ένταση και ένα καταπληκτικό σχέδιο που θα το ζήλευε και ο Μαρτίς και ο Πικάσο στα μελανόμορφα τα δικά μας. Εδώ α πούμε και αυτό, αυτή η ρηθρόμορφη του Μελεάγρου είναι ένα αριστούργημα γραφή. Κοιτάξτε αυτή την καταπληκτική γραμμή που δίνει ο Μελεάγρος, που είναι ένα κέντημα. Εδώ τα έχει αντιγράψει ο όχι, δεν είναι δική μας αναφορά μόνο. Σε αυτή τη γραμμή, την καταπληκτική, η οποία ανοίγεται και εδώ βλέπετε και την προσμονή και την εκπλήρωση να συνεπάρχει πάρα πολύ και αυτό το φοβερό σχέδιο. Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά αγγεία έχουν κάποια από τα ωραιότερα σχέδια στην ιστορία τη τέχνη, παρά τη δυσκολία του υλικού, γιατί είναι σε κεραμικά αυτά πιαγμένα, και το να πετύχει την γραμμή, μη ελέγχοντα απολύτω τον τρόπο ψησίματος και να έχει αυτού του φοβερού ρυθμού, είναι κάτι το αριστούργηματικό. Και στα μελανόμορφα όμω έχει την εκπλήρωση. Εδώ, επειδή η εποχή είναι τέτοια, 520 είναι ακόμα αρκαϊκά, βλέπετε ότι του ενδιαφέρει το μεταφυσικό στοιχείο τη εκπλήρωση, πω γίνανε το θεϊκό ζευγάρι πια αυτήν ο Οδοτιόνυσος και η Αριάδνη Πάρα πολύ ωραία που λέγαμε για Ματής και για Πικάζ, όταν ζήλευαν τις χερούκλες της ναι. αυτά τα άσπρα έτσι που είναι, εντάξει αυτά είναι τέλος Ματής ναι. Δεν είναι. Κατάλλο, όπως είχε καταπληκτικά, ναι, δεν ναι, υπάρχει κατάλλο, αλλά έχω και ακόμα, α πούμε, και κα, μέτριν ζωγράφους που όμως έχουν μια βοβερή αμεσότητα, διότι αυτό με το Διόνουσε και την Αριάννη. Όπως καταλαβαίνετε, οι αρχαίοι, που ήταν καθοί, το γιορτάζανε στα αμφιστήρια της ε, Ανήξεως. Της Ανήξεως, τώρα δηλαδή που γιορτάζει όλη η φύση, Θέλει και μία στιγμή ότι επιτέλου φεύγουμε από τη μελαγχολία του χειμώνα, τη κλεισούρα τη ψυχή μα. Αυτό που λέγαμε και πριν με του χυμού και του. δηλαδή. Και οι Έλληνε το είχαν θεσμοθετήσει τα λειτουργικά και γιορτάζονταν στα αμφεστήρια. Η περίπτωση τη Αριάδη είναι η κατάληξη μια περιπέτεια. Γεννιέται πριν κυποπούλα, μια χαρά κορίτσι πανέμορφη. Ερωτεύεται το παλικάρι. Κλέβεται μαζί του, πάει στο ταξίδι, την παρατάει εκεί στην Άξο Έρημη και μόνη, βρίσκεται στα πρόθυρα της απελπισία, τη βλέπει ο Διόνυσος. Τι να κάνει μια αθμική με ένα Θεό, πώς είναι δυνατόν να συνεπάρξουνε, την παίρνει όμως μαζί του στον ουρανό και γίνεται ο αστερισμός της Αριάδνης. Και από εκεί και πέρα το σκοτάδι της νύχτας της Νάξου γίνεται... Το φως του ένας του ουρανού που ρίχνει στην αιωνιότητα και σε μας σήμερα το φως της ως αστερισμός. Οπότε μια πολύ όμορφη ιστορία αυτή. και Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ ωραία σκηνή από την Ανθυστήρια που παίρνανε... Ε... Και το λέγανε Ανθυστήρια. Όχι, μόνοι, εγώ το έχω γράψει. Ά, έχω γράψει 420 μετροπόλιταν Ανθυστήρια για να θυμηθώ ότι είναι στον Μετροπολίτα και το 420 και έχω τα ανθιστήρια που είναι αυτά τα ανθρωπάκια τα φοβερά έτσι παιδικά και δυνατά και είναι η Αριάννη που την παίρνει τώρα αυτός και την ανεβάζει στο... στην άμαξα ας πούμε οπότε έχω μία μυθολογική σκηνή που είναι ταυτόχρονα και αυτό το καρναβάλι που κάνουν στα ανθιστήρια. Κοιτά τη φάση που έχει. Θέλω να πω ότι δεν είναι πάντα η δυνατή ζωγραφική. Δεν είναι πάντα να ξέρει και το σούπερ σχέδιο. Αυτό δεν ξέρει το σούπερ σχέδιο που ήξερε ο Μελέαγκρο. Αλλά είναι πάρα πολύ καρικτωμένο στον τρόπο με τον οποίο από τώρα τι εκφράσει του Διονύ και τη Αριάννη. Καταπληκτικό. <Κι στις φορές> πολύ καραγκιόζητο. Πολύ καραγκιόζητο. <Κι στις φορές> από τον καραγκιόζητο συνδέει αυτόν τον λαϊκό τρόπο Φοβερή εκφραστικότητα του αδίδακτου. <Κι στις φορές> δεν είναι και αυτή, ε, ναμεύω, δηλαδή. <Στοί> <Στοί <α> Το ωραιότερο σε θρησωμένο χαλκό είναι ο πρατήρας του Δερβενίου, που πρόκειται για τη Το 330. απεικονίζει ακριβώς αυτό, το θέμα ότι και τη αριάδμες και είναι ταφική ιδρύα. δηλαδή είναι ταφική σε μια επίσημη μακεδονική ταφή γιατί είναι ακριβώς ε, το ότι η θλίψη της απόλυας και του θανάτου ίσως, ίσως θα ήθελα να σημαίνει και η μετάβαση σε έναν άλλο κόσμο που είναι πιο φωτεινός και πιο αίθριος οπότε γίνεται θέμα για την, μία από τις ωραίότερες ιδρύες στην ιστορία του πολιτισμού, αυτή ε, την οποία μπορούμε να την δούμε λίγα είναι ο διόντυπο και, και στην ολόκληρη επιφάνεια και από την άλλη πλευρά η ακόμη βάχτως και μενάδα, εκεί που είναι ο Διόνυσος που αυτή την πήρε ύπνο από τον καημό και την ταλαιπωρία, οπότε είναι κοιμόμενη γενικώς και ο άλλος έχει την ωραία ο Διόνυσος και την ξυπνά και την παίρνει μαζί, οπότε γραφεί την ωραία κίνηση ο Διόνυσος που πάει να πλησιάσει την κοιμόμενη αριάδρια. Είναι και επικρισσομένο και επαρκυρωμένο. Ο πάνθυρας είναι που ανεβήκανε μετά το σύμβολό του είναι γεμάτη αριάδνες και αρχαία εικονογραφία και okay, πάρα πολύ όμορφες τέτοιε απεικονήσεις πιο πολύ αφηγηματικές αλλά έχουν ενδιαφέρον σε κάποια σημεία πολύ αφηγηματικές, φτηνά αφηγηματικές όπως εδώ, εν παρηγορία, παρηγορίας, αλλά πολύ όμορφες όλα είναι στην Άπολη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ κλαίει και παρηγοριέται, ακόμα και η ερωτητής, αλλά αυτός βλέπει το... κοιτάξτε... Το πλοίο που απομακρύνεται, που είναι η πηγή της, της, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και προς τον ουρανό, από τον οποίο ο ουρανό θα έλθει, ο, το άρα, εγώ στη θέση της απώλειας την καταλαμβάνει η εκπλήρωση. Μέχρι και στους σκήθες... Στα πάρα πολύ όμορφα σκηθικά χρυσά κοσμήματα για να το συνδέσουμε και από τα κοσμήματα που κάναμε την άλλη φορά και δεν το είχαμε δει αυτό, έχω στα, τα πάρα πολύ ωραία το συνδυασμό τη ελληνική μυθολογίας με τη σκηφική μεταλλοτεχνία και του Έλληνε καλλιτέχνε σε πολύ ωραίε απεικονίσει Αριάδη και Διονίσου. Αυτό τώρα το επέλεξαν οι σκηδεί γιατί του ταιριάζαν τα αυτά. Κοιτάξτε πώς η έμφαση δίνουν, αντί, αντί... Είδες, ο Έλληνα, τώρα πούμε, που είναι πιο ανθρωποκεντρικό, η έμφαση ήταν. Στην Αριάδη και στο Διόνυσο. Εδώ. Στη σκητική μεταλλοτεχνία η έμφαση είναι στον γρύπα και στον πάθιρα. Ναι. Γιατί είναι κυνηγετικό πολιτισμό, νομάδε, άρα του είναι πιο οικία η απεικόνηση των ζώων και των θηρίων. Παρά τώρα ναι. οι, ναι. οι έρωτε και τα αυτά. Ναι. Οπότε ενώ δεν, είναι λίγο κακό τεχνο ο Διόνυσος και η Αριάδη. Τώρα μετά το προηγούμενο του τερβενίου, αυτό μα φαίνεται πολύ δευτεράδευτο. Ενώ είναι εδώ είναι φοβερή. Το, το κάτω είναι άνθρωπος πεσμένο. Ναι, είναι σκύθι αυτό τα γούνι να με πολύ όμορφο κόσμιμα και μια και το έχουμε ρίξει στα κόσμια, ούτε, να δούμε και κανά σαρδόνικα με Κάμεο γιατί είναι αριστούργηματικός αυτός ο τρόπος απεικόνηση του Διονύσου και της Αριάδνης. <Συσχελίδη> το The Portland Buzz, που είναι Κάμεο σε γυαλί στο Βρετανικό είναι από τα ωραιότερα αυτής της απεικόνηση και κρατάει αυτή τη σκηνή έτσι. είναι γυαλίδια διαφορετική όψηση. Έχει τριφτεί το κομμάτι του λευκού και έχει απεθεί με την όπτιση το κομμάτι του σκούρου και είναι ένα αριστούργημα. Εδώ είναι που, α, στην Πομπουλία, στα κόκκινα, στο δεύτερο ο Πομπουλία που ήτανε πάνω ευτυχισμένοι το ζευγάρι στους ουρανού. Φρέσκο, φρέσκο. φρέσκο. Εδώ, πολύ ωραία. Μέχρι, και, μέχρι και στο Μεσαίωνα Οι καλονές του Μεσαίωνα Γιατί εδώ πρόκειται για μια καλονή του Μεσαίωνα mm -hmm. Κοιτάξτε ότι είναι η Αριάδη στην Άξο Εδώ στο, Στις γαλλικές αυτές μινιατούρες Πάρα πολύ ενδιαφέρουσαν το τρόπος το οποίο δίνεται Μέχρι... Στου Πετράρχη, ας πούμε, τα ποίηματα, εικονογραφούνται εκείνη την περίοδο του Λεωνάρδου τα την περίοδο. Εδώ, ας πούμε, τα πολύ ωραία αυτά βιβλία, τα χειρόγραφα, με τα ποίηματα του Πετράρχη, εδώ, <χαι> όπου έχω την εικονογράφηση από τον άγνωστο μαέστρο Ντεϊπούτη, ο δάσκαλος των Ερωτιδαίων, όπου με πάρα πολύ όμορφο τρόπο πάνω στο βιβλίο και αυτό το καταπληκτικό μπλε, που μετά από πάρα πολύ καιρό θα το ανακαλύψει ο Κλάιν, έχω το, το, το Διόνυσο από την Αριάννη. Θα να σα πω ότι ο Τισχιανό, α πούμε, το δίνει με καταπληκτικό τρόπο, και κοιτάξτε ότι καταλήγει και από την αγριότητα της ακολουθίας του Διόνυσου στα μπλε και τα κόκκινα, τα γαλάζια, τα λευκά και τον αστερισμό. Πώ περνάει από τα γήνα, πώ περνάει σιγά-σιγά στα ουράνια. Πώ? Όχι, λίγο. Α, γιατί Ιστορίας. Αλλά το πέρασαμε λίγο βιαστικά. Και στη Ρώμη, αυτό ας πούμε, είναι ένας Βελάσκεφ. Ε, εντάξει, δεν είναι φοβερό ανέργο, ας μου, ας μου επιτραπεί. Αλλά είναι επειδή όταν έστειλε ο Φίλιππος τον Βελάσκεφ να μαθητεύσει στην Ιταλίνη νε, νεαρός, τον έστειλε, ζωγράφισε εκεί κάτι πάρα πολύ ωραία, ε, το το πορτρέτο του Πάπα Ινωκέμβιου είναι το Αριστούγεννα που έκανε εκεί στη Ρώμη και μεταξύ των άλλων ζωγράφησε και τον κήπο των Μεδίκων, εδώ είναι η Βίλα Μέδηση, στη Ρώμη, όπου εκεί ήταν η κοιμόμενη Αριάδνη. Αυτή η μορφή κεντρική που είναι το πρότυπο για τον Τεκύρικο η, η, η, η Αριάδνη Μεδισέρα, αυτή η, η, η κοιμωμένη Αριάδνη τη Ρώμη του Βατικανού σήμερα. Η τοπία κατά πάση, έχει κάνει Διόνυσο και αριάννη, για το μεταφυσικό φως το οποίο μεταμορφώνεται και πάρα πολλές γυναίκες έχουμε καλλιτέχνη που έχουν ζωγραφίσει η Αριάδνη, γιατί φαίνεται οι γυναίκες νιώθουν πιο έντονα αυτό το στοιχείο της μετάπτωσης από τη χαρά στη λύπη, από την προσμονή στην εκπλήρωση και από την εκπλήρωση στην εγκατάληψη και ξανά η προσμονή για την εκπλήρωση. Ε, ε, οπότε έχουμε πολλές γυναίκες που έχουν ζωγραφίσει αυτό το θέμα, από την Αγγέλικα Κάουθμαντ, το στοιχείο αυτό. Τι να τα κάνω τώρα εγώ τα λούσα και τα πλούτη που φύγε το παλικάρι και με άφησε εδώ πέρα μόνη μου. Και αυτό είναι σαν αποχέδεισμος και έκπληξη μαζί. Η Εβέλντε Μόργαν έχει κάνει ωραίες. Αυτά είναι την εποχή των προραφαηλιτών. Αλλά Πολλέ πολλές εκδοχές της και βεβαίως ο Ντομιέ τονίζει το, με την καρικατούρα που κάνει ο Ντομιέ πιο πολύ τονίζει αυτό το στοιχείο με τη γραφή του έτσι με τα κάρβουνα. Αυτή είναι η Αριάδνη του Βατικανού σήμερα τον Μεβίκων τότε που έκανε Βελάσκετ που έχει δει ο Ντεκήρικο και η οποία έρχεται να κατοικήσει μέσα σε αυτά τα έργα. Στην έννοια τη τραγωδία, ο Νίσο εκφράζει την προέστησή του ότι πίσω από τη φαινομενική πραγματικότητα βρίσκεται κρυμμένη μια άλλη πραγματικότητα και υποστηρίζει την ανάγκη μια ποιητική επανεκτίμηση των καθημερινών πραγμάτων. Η μεταφυσική ζωγραφική ήταν, είναι η πρώτη που αμφισβήτησε δυναμικά την απολυταρχία τη φαινομενική πραγματικότητα. Να βρει το δαίμονα μέσα σε όλα τα πράγματα είναι η αποστολή που ο εγκύρικο θέτει στον εαυτό του. Ο δαίμονας δεν είναι παραμυστηριώδης και μαγική παρουσία που καλλιτέχνης διαισθάνεται να καραδοκύπτωσε από κάθε αντικείμενο. Ο Νίτσο του στις του Διονύσου, στην τελευταία στροφή, έχει ένα βήμα που λέγεται ο θρύνος της Αριάδνης, παίρνει το λόγο Διόνυσος. Αριάδνη, πρέπει να καταλάβεις, είναι ανώφερο να μισήσουμε ο ένας τον άλλον, αν είναι να αγαπηθούμε στο τέλος. Εγώ είμαι ο λαβήλου σου». Έτσι η αριάγνη γίνεται ουσιαστικά το σύμβολο αυτής της ενηματικής διαδρομής από μια αρχική κατάσταση στην οποία είναι η προσωποποίηση, η αναζήτηση, η γνώση, ο λαβύρινθος, σιγά σιγά σε μια μεταγενέστερη που έχω την εγκατάληψη και σε μια τελική όπου έχω τη διονυσιακή έκσταση. Λέει ο Ζαρατούστρα, σε εσά που μεθάτε με ενίγματα και νιώθετε ευτυχισμένοι στο μισόφωτο, σε εσά που οι ψυχέ σας περιπλανιούνται παρασυρμένες από τον ακό των φλάουτων σε λαμπιρινθόδη αβίσου, γιατί δεν θέλετε να ψαχουλεύετε με τρέμουλο χέρι το οδηγητικό το νήμα, και παντού όπου μπορείτε να μαντεύετε, δεν καταδέχεστε να συμπεραίνετε, σε εσά μόνο διηγούμε το ένιγμα που είδα, το δρόμο του ερημίτη. Είδατε αυτό το στίχο του νήση? Και παντού όπου μπορείτε να μαντεύετε δεν καταδέχεστε να συμπεραίνετε. Σαν να πούμε το συμπέρασμα, η λογική να είναι κάτι που δεν το καταδέχεται ο σοφός και προτιμά να μαντεύει. Άρα υπάρχει από τον Νίτσε Παρμένη αυτή η αίσθηση του ενηγματικού η οποία οδηγεί μέσα από όλα αυτά που λέγαμε σε αυτήν την απόλυτη κυριαρχία αυτής της μεταφυσικής διαδικασίας. ο Μόσαρκ ως είναι στο κορυσιακό για πιάνω το νούμερο 23, καθόλου ο Μόσαρκ, που ξέρουμε. σε ένα ριπομένο ναό το σπασμένο άγαλμα ενός Θεού μιλάει μια μυστηριώδη γλώσσα για μένα το όραμα αυτό συνοδεύεται πάντοτε από ένα αίσθημα ψύχους σαν να μ' έχει αγγίξει ένας χειμωνιάτικος άνεμος από μια μακρινή άγνωστη χώρα ο, άνεμ, ο, ο, άνεμ, ο ο χρόνος είναι αυτός ο άνεμος είναι η παγωμένη ώρα της αυγής μια καθαρή μέρα προ το τέλο της άνοιξη. Τότε το γλαφκό ακόμα βάθος του ουράνιου θόλου ζαλίζει όποιον το κοιτάζει για πολύ. Τον κάνει να τριχιάζει, να νιώθει πως βυθίζεται μέσα σε αυτό σαν να ήταν ουρανός κατά τα πόδια του, όμοια με τον ναύτη που τρέμει καθώς σχύβει πάνω από τη χρυσαφένια πλώρη του τρικάταρτου καραβιού ατενίζοντας τη γαλάζια άβυσο της θρηματισμένης θάλασσας. Έπειτα, σαν κάποιο που περνάει από το φως της μέρας Στη σκιά ενό ναού και στην αρχή δεν μπορεί να διακρίνει το πάλευκο άγαλμα, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεται τη μορφή του καθάρια όσο ποτέ, έτσι και το αίσθημα του πρωτόγονου καλλιτέχνη ξαναγεννιέται μέσα μου. Λέει ο Δεκήλικο, έτσι. Το καλλιτέχνη που πρώτο κάλυψε ένα θεό, που πρώτο θέλησε να δημιουργήσει ένα θεό, και αναρωτιέμαι τότε, μήπω η ιδέα του να φαντάζεται κανεί ένα θεό με ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπω έκαναν η Έλληνε στην τέχνη. Δεν είναι παρά ένα αιώνιο πρόσχημα για να ανακαλύπτει κανείς πολλές νέες πηγές αισθήσεων. Και αυτή είναι η αριάδμη, αλλά αριά είναι και ταυτόχρονα η μελαγχολία που λέγαμε στην αρχή. Η σου χρωστό, είναι από τα πεζά του και τα ποιήματα του Ντεκύλικο. Γιατί έχει γράψει κιόλα. Κοιτά τριγύρω αριστερά και δεξιά και πίσω σου. Οι σημαίε σου ανεμίζουν τρελά. Ποιο ο λόγο να υποφέρουμε, α πάμε μέσα. Δεν είμαστε κιόλα αρκετοί. Με άσπρη κοιμωλία ή μαύρο κάρβουνο, α συχνοθετήσουμε την ευτυχία και το ένιγμά τη. Το ένιγμα και την επιβεβαίωσή του. Κάτά από τι τέλειε υπάρχουν παράθυρα. Μέσα από κάθε παράθυρο ένα μάτι μας κοιτάζει και από τα βάθη μας καλούν φωνές. Η ευτυχία του σταθμού έρχεται σε μας και φεύγει από μας μεταμορφωμένη. Μικρές σταθμές, μικρές σταθμές, είσαι ένα θεϊκό παιγνίδι. Ποιος ζαλισμένος Δίας εξέχασε σε, σε αυτή την πλατεία τη γεωμετρική και κίτρινη, κοντά σε αυτή τη διάφανη παράξενη πηγή». Όλοι τι ημεούλες σου τρίζουν μαζί κατά το μεθύσι του φωτεινού ουρανού, πίσω από τύπους η ζωή προχωράει σαν μια καταστροφή. Μα τι σε νοιάζουν εσένα όλα αυτά, μικρές σταθμές, μικρές σταθμές, τι ευτυχία σου προστό. οι ανανάδε και τα φρούτα που βλέπετε έχουν να κάνουν με, το, με την ε, διστοπική επιλογή, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και επιλέγει πράγματα που δεν έχουν θέση εκεί που είναι αλλά που έχουν αναφορά στις, στις απικίες στις ιταλικές που εισάγονται άρα στα ταξίδια στην επαφή στον διαφορετικό κόσμο από τον οποίο έρχονται, γιατί δεν είναι μήλα η και ιταλικά ε, φρούτα είναι εξωτικά. Άρα το εξωτικό έχει να κάνει με κάτι που έρχεται από έναν άλλο μακρινό κόσμο που μου είναι δυσπρόσιτος και άγνωστος. Κοιτάξτε, ας πούμε, σε αυτό το υπέροχο μυστήριο και μελαγχολία ενό ενός δρόμου, όπου σιγά-σιγά ο άνθρωπος μεταμορφώνεται στον ίσκιο του. Το κοριτσάκι είναι το κοριτσάκι με το τσέρκι, αλλά είναι σαν τον ίσκιο του. Σαν να έχει κατασταθεί ο άνθρωπος από τον ίσκιο του. Οι άνθρωποι στα πρώτα χρόνια είναι ίσκοι, αγάλματα, μετά ανδρίκελα, μετά το αρτελιώνοντας. Και παίζει ανέμενο. Το κοριτσάκι με το τσέρκι είναι μια εικόνα με σε έναν εξαρτρωμένο χώρο η προοπτική αυτού του κτιρίου με την πολύ έντονη της ε, τη προοπτικής ε, αυτής απόλυξης είναι λάθος σε σχέση με την το προοπτική <Και> του άλλου. <Και> το φωτεινό κτιρίο, το σκοτεινό κτιρίο, το γνωστό και το άγνωστο, ο δυνατό κίτρινος ήλιος του απόμεσήμερου και το σκοτάδι του μισού πίνακα. Τι σχέση έχει αυτό το βαγόνι του τρένου εκεί, τι μπορεί να κάνει ένα βαγόνι του τρένου μέσα σε μια Ιταλική πλατεία χωρίς σταθμό. Μήπως δεν είναι βαγόνι τρένου και είναι σαν αυτά τα καρότσια που κουβαλούσανε έτσι στα τσίρκο της εποχής. Μπα όχι με βαγόνι τρένου μοιάζει. Αλλά εντάξει μη φοβάσαι δεν είναι κάτι κάτι απειλητικό. Είναι ανοιχτή η πόρτα του και βλέπεις μέσα δεν υπάρχει κάτι απειλητικό όχι μη φοβάσαι. Δεν ξέρω, δεν βλέπω καλά μέσα του όμως, ίσως κάτι κρύβεται. Ίσως αυτό το ένιγμα εκτός από την γοητεία του μυστηρίου έχει και κάτι το απειλητικό. Και εγώ θα πάω προς την πλατεία πάντως. Πρόσεχε, πρόσεχε εκεί, γιατί εκεί μπορεί να καραδοκεί κάποιος εχθρός. Μη σε νοιάζει, το άγαλμα του Αδριάντα είναι που κρατάει τη λόγχη, τη λόγχη του Θριάβου και της Νίκης. Το άγαλμα είναι όμως, δεν ξέρω, φοβάμαι. Βλέπω μόνο τη σκιά. Μήπως είναι κάποιος και με περιμένει με ένα όπλο, με μια μαγκούρα στη γωνία. Δημιουργεί δηλαδή έναν κόσμο διαρκών αναγκών για επιβεβαιώσεις και διαρκών ανησυχιών. Έχει μια ομορφιά αυτός ο κόσμος και έχει και μια αγωνία και μια ανησυχία. Είναι όπως είναι τα ενίγματα και είναι όπως είναι τα όνειρα. Γι' αυτό αγαπήθηκε από τους οιαλιστές τόσο οντικήρικο, γιατί δεν δίνει τις βεβαιότητές μας για τον κόσμο αλλά κυρίως αυτή την ενιγματική ανησυχία που συνοδεύει η μετεώρηση του χρόνου και της μνήμης. συνδυκνώνονται, το κανόνι, ο Θρίαμος, η Νίκη, ο Πόλεμο οι Αγκινάρες που είναι σαν πετρωμένες, το σταθμό, το ρολόι, το τρένο, ο πύργος, ο τείχος. <ΣΣΣΣΣΣ> Αυτό, ας πούμε, το έρωτος ο Ανσόντα Μούρ, «Καντσόνη Νταμόρη», το τραγούδι της Αγάπης που έχει αυτά ακριβώ τα τρία ετερόκλητα αντικείμενα εκτός κλίμακας τον λαστιχένιο γάντι τον Απόλωνα Μπελβεντέρε την Πρωτομή και αυτή η σφαίρα μπάλα που βρίσκονται εκτός σχέσης και εκτός κλίμακας και επειδή μας δημιουργούν σε αυτό το τοίχο σκηνικό πίσω από τον οποίο βρίσκεται ο γνωστός μας μαντρότικος του ντεκήρικο, η καπνή των εργοστασίων και τα φουγάρα των τρένων και οι τοξοστοιχίες έρχεται να δώσει στον... μόλις το είδα αυτό ο, Ματρίτας, ο αυτό, αυτό ήταν το έναυσμα yeah. για να ζωγραφίσει. Ο Μαγκρή το περιγράφει πολύ ωραίο ο ίδιος. Και βέβαια σας έλεγχο ότι υπάρχει μια σημειολογία σε όλο αυτό. Δηλαδή είναι αυτό ας πούμε, το πορτέτο του πολύ Πολινέρ από την περίοδο του Παρισιού είναι χαρακτηριστικό. Ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τόμος με το κάνει. Δηλαδή, κοιτάξτε, να το σπάσουμε ας πούμε αυτό. Είναι και ωραίο τεκτονικά γιατί δείχνει αυτό το τεκτονικό χώρο και απροσδιόριστο και το πιο ζωντανό στοιχείο είναι το άγαλμα και άγαλμα και ίσκιος και ψάρι και πορφύρα και άχιβάδα και χώρος και γυαλιά και στόχος όλα. Δηλαδή τα γράψα δίπλα για να δείτε ας με το το, το λογοπαίγνιο. Δεν κάνω σήμερα ε, μονή στη γλώσσα μόνο γι' αυτό, κάνω γιατί του άρεσε και του ντεκήρυκο. Το απόλων Απολινέρ. απόλο, Απολλών Απολινέρ. Κάνει ένα λογοπέκδινο με τον Απόλλωνα και τον Απολινέρ. Άρα επιλέγει ε, τον, το, το κάτω κομμάτι από τον Απόλλον του Μπελβεντέρ που το είδαμε πριν στο Μουρ. Εδώ βλέπετε είναι ο Απόλλων του Μπελβεντέρ ο Απόλλωνας Απολινέρ. Έχει το νομισματικό προφίλ όμως απάνω ταυτόχρονα εκείνο είναι το κανονικό προφίλ του από Λινέ, ο ίσκιος του που αποδίδεται με νομισματικό τρόπο σε προφίλ όπως είναι στα νομίσματα και έχει ένα στόχο το... είναι φοβερό δε ότι μετά από 4 χρόνια πέθανε από Λινέρ το 18 στον πόλεμο Οπότε είναι και λίγο σαν προφητικό αυτό. Ο στόχος είναι η ανάμνηση από τα Λούνα Πάρκ της Ιταλίας, όπου έπαιζαν αυτό το πεγνίδι με τους στόχους και στο στόχο δεν ήταν παπίτσες όπως είναι τώρα, ήταν άνθρωποι. Οπότε είναι σαν ανάμνηση του τρόπου που μπορεί ο άνθρωπος να παίζει με την έννοια του θανάτου. Ο Ορφέας είναι αναφορά, θα σας δείξω μετά τον Ορφέα, το ψάρι... Εδώ, έχει τώρα την αναφορά στον Ορφέα και τον Χριστό, γιατί ο Χριστό τα πρώτα χρόνια απεικονιζόταν ω Ορφαία, και στο Ιχθή που ήταν Ισού Χριστό Θεού ή Οσ, Ιησούς είναι και φόρμα του γλυκού ταυτόχρονα, γιατί δεν είναι κανονικό ψάρι. Είναι η φόρμα που φτιάχνουμε τα γλυκά ψαράκια, στην Ιταλία τα φτιάχνουμε πιο πολύ. Ε, οπότε είναι φόρμα του γλυκού ψάρι που έχει να κάνει με το καλούπι. Το καλούπι είναι κάτι που δημιουργεί μια φόρμα για να πάρει ένα σχήμα. Ο Τοβίας είναι από την ευρωπαϊκή μυθολογία, είναι το όνειρο του Τοβία είναι που εμφανίζεται ένας άγγελος και του αποκαλύπτει ότι ο πατέρας του τυφλώθηκε και ότι για να ξεπεράσει την τύφλωση θα πρέπει να τον αλείψει με χολή ψαριού. Τον αλήθιο το βία στην άλλη μέρα με πολύ ψαριού τα μάτια του πατέρα του και ο πατέρας του ξαναβρίσκει το φως του. Άρα το ψάρι σχετίζεται με την ικανότητά μου να δω το φως. Τα μαύρα γυαλιά που βάζει στον Απολινέρ σχετίζονται με την τυφλότητα και ε, είναι μια αναφορά στον Όμηρο και στον τιρεσία στους τυφλούς ποιητέ και του τυφλού μάντες ότι όσο περιορίζεται η ορατή όψη της πραγματικότητας όπως έναν γι' αυτό είναι ο λιμάντης τυφλή γιατί δεν βλέπουν με τα μάτια του σώματος και βλέπουν με τα μάτια της ψυχής άρα έχω την ικανότητα της απομάκρυνσης από το ορατό αν βλέπω ένα βγώ στον δεκήρυκο δεν εναυγώ. είναι ένα ε, είναι η γέννηση των βιόσκουρων αν βλέπω οτι, οτιδήποτε βλέπω είναι κάτι άλλο άρα πρέπει να αποδεσμευτώ να μην δω αυτό που βλέπω και να δω αυτό που κρύβεται από πίσω αυτή την ενηγματική διαδρομή. Οπότε θέλω να σας πω, έκατσα και τάκω σε αυτά για να σας πω ότι η Πορφύρα επίση είναι η Πορφύρα, το κοχυλάκι αυτό, είναι η Πορφύρα που περιείχε την Πορφύρα, που η πορφίρα ήταν στολισμός, τελετουργία, αναζήτηση, εμπόριο κτλ. Το κάθε ένα δηλαδή από αυτά τα αντικείμενα έχει μια σημειωτική. Σε αυτό διαφέρει από τον σουρεαλισμό αντεκήρυκο. Το mm. Γιατί οι σουρεαλιστές επιζητούν το παράλογο. Ενώ αυτός, αυτά που κάνει δεν είναι παράλογα, είναι σημειολογικές συνδυκνώσεις πολλαπλών αναφορών που όλα παραπέμπουν κάπου. Απλώς θέλει μια ενεργοποίηση και θέλει και μια ποιητική και φιλοσοφική προσέγγιση. Άμα λίγο διαβάσεις Nietzsche και λίγο τα κείμενα του Ντε μετά ανοίγονται τα έργα και αποκαλύπτονται. Ο Θρίαμπος, ο Έφυπος Αδριάντας, το Αυγό, η Γέννηση της Ζωής, η Διόσπορη, η Αγκινάρα για το χυμό της, το Ιταλικό κτίριο και το κίτρινο βιβλίο. Το οποίο κίτρινο βιβλίο εννοείται ότι ήταν το βιβλίο του Τάδε Έφυζα Αρατούστρα που κυκλοφορούσε στα γαλλικά που το πρωτοδιάβασε στο Παρίσι. Το είχε, έχουμε το πρωτοτυπό του στο δρυμα κύρικο, που υπογραμμίσεις. Το είχε διαβάσει πρώτα στην Γερμανία, αλλά κυρίω το διάβασε στα γαλλικά που κυκλοφορούσε σε, κίτρινη, σε κίτρινο εξόφλου. Αυτή είναι η έκδοση του 1898, όταν ο Ντεκύρικο ήταν 10 χρονών. Οπότε αυτό το κίτρινο βιβλίο είναι η άμεση αναφορά στον ίσιο και τον Ζαρατούστρα, Εσύ παρλέζει Ζαρατούστρα, τα Γι' αυτό το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται σε πολλά έργα αυτό το κίτρινο έντονο βιβλίο. Και, σκιές, και μένουν οι κούκλες του ράφτη και τα ανδρίκελα εδώ τώρα η ανθρώπινη παρουσία δεν είναι άγαλμα ή ίσκιος αλλά είναι αυτό το ανδρίκελο και οι κούκλες του ράφτη το χαρακτηριστικό, το λυρικό πάθος του ανδρίκελου λέει ο Βίλιαμ Ρούμπιν σε ένα πολύ ωραίο κατάλογο αυτός ήταν διεθνής του ΜΟΜΑ για πολλά χρόνια πολύ αξιόλογος άνθρωπος το λυρικό πάθος του ανδρίκελου εκπηγάζει από την απομόνωσή του την ανατομική κατάκμηση και ατέλειά του. Το ανδρίκελο δεν έχει άκρα και δεν έχει χαρακτηριστικά προσώπου όπως η κούκλα του ράφτη. Από εκεί εκπηγάζει η απομόνωσή του. Επίσης εκπηγάζει από την ανάγκη του για φυσική υποστήριξη και την αδυναμία του να κινηθεί, τελικά από το ότι είναι κατασκευασμένο από άψυχα υλικά, ύφασμα, ξύλο, μέταλλο, χαρτόνι, Αποδεικνύεται έτσι ότι είναι η τέλεια αλληγορία για το σύγχρονο αντιήρωα σε ένα σύμπαν που ο ηρωισμός, όπως τουλάχιστον τον αντιλαμβανόταν ο χτεσινός κόσμος, δεν είναι πια δυνατός. Οπότε, τα αρχαία γάλματα, τους έφυπους αδριάντες των Ιταλικών πλατιών της Αναγέννησης και του Μπαρό τους υποκαθιστούν τα αγρίκελα, τα ομοιώματα, σαν ο, ο αντιηροϊσμός της μοντέρνας εποχής να θέλει να μιλήσει μέσα από τις δικές του ατέλειες και τη δική του εξάρθρωση. Φεύγουμε από τους εξωτερικούς χώρους με τις πλατείες και μπαίνουμε στα εσωτερικά, τα ιταλικά, στη Φεράρα, κυρίως την περίοδο της Φεράρα, με τους χάρτες, με τα υπομνήματα με τις αναζητήσεις τώρα του μέσα και του έξω, να έρχονται με αυτόν τον τρόπο. Ο κόσμος μας είναι μία σκηνή, ένα σκηνικός χώρος, πάνω στον οποίο αναζητούμε ατελείς και εξαρθρωμένοι αυτό το νόημα το οποίο αναζητούσαμε πριν μέσα από τα πλάγια νυχθερινά φώτα των πλατιών. ακόμα και όταν απεικονίζει μυθολογικά θέματα όπως εδώ τον έκτορα και την αριθμητική ανδρομάχη ε, τα δίνει με έναν πάρα πολύ ενδιαφέρον τρόπο έμφασης σε αυτήν την αδυναμία εκπλήρωσης κάποιων χαρακτηριστικών η οποία όμως αποδίδεται με έναν εκπληκτικά έτσι, δυνατό τρόπο. Δεν ξεχάσα τίποτα. Όλα είναι στη θέση του, τακτοποιημένα, κατά σειρά που περιμένοντας το χέρι να διαλέξει. Μόνο δεν μπόρεσα να βρω τα παιδικά χρόνια. Μείτε τον τόπο που γεννήθηκε ο ήρωας του δράματος. Μείτε τις πρώτες εντυπώσεις, εκείνες που θυμάται στην πέμπτη πράξη, στην κορυφή της δυστυχία, Ο Σεφέρις έτσι. Όλα τα άλλα, να κατά σειρά, οι προσωπίδες για τα τρία κύρια συναισθήματα και τα ενδιάμεσα τα φορέματα με τις βόλτες έτοιμες να κινηθούν τα παραπετάσματα τα φώτα, τα σκοτωμένα παιδιά της μύδια, το φαρμάκι και το μαχαίρι μέσα σε αυτό το κουτί είναι η ζωή όταν αρχίσει να γίνεται ανυπόφορη αν τα φουγκραστείς θα την ακούσεις πως ανασένει πρόσεξε μην τα ανοίξεις προτού σφυρίξουν οι ευμενίδες μέσα σε αυτό το γυαλί βρίσκεται ο έρωτα του κορμιού και στο άλλο που είναι γαλάζιο, ο έρωτας της ψυχής. Πρόσεξε, μην τα αναμίξεις. Και σε αυτό το σιρτάρι, το πουκάμισο του νέσου, του κένταμπρου που έχει ζωγραφήσει ο Δεκήρικο. Αυτό δεν το λέω σε Φέρη, <Κι> το πρόσεχο. Το κένταμπρ, το πουκάμισο του νέσου. Πέμπτη πράξη, σκηνή τρίτη. Τα λόγια τα θυμάσαι που αρχίζουν. Αρκετό βίο ιό, ιό. Εδώ είναι η σαλπικα που γκρεμίζει το παλάτι. Και φαίνεται η βασίλισσα μέσα στην ανομία. Αυτός είναι ο διακόπτης των μικροφώνων. Θα σε ακούσουν ως τα πέρατα του κόσμου. εμπρό προβολέα, καλή τύχη. Το βάζω αυτό και για, το... αυτό και για την έννοια της κοινικής παρουσίας, όπως αυτό το έργο του μεταφυσικό. Ξύπνησα Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια, που μου εξαντλεί του αγκώνε και δεν ξέρω πού να τα κουμπίσω. Έπεφτε στο όνειρο καθώς έβγαινα από το όνειρο. Έτσι ενώθηκε η ζωή μας και θα είναι πολύ δύσκολο να ξαναχωρήσει. Κοιτάζω τα μάτια, μήτε ανοιχτά, μήτε κλειστά. Μιλώ στο στόμα που όλο να μιλήσει. Κρατώ τα μάγουλα που ξεπέρασαν το δέρμα. Δεν έχω άλλη δύναμη. Τα χέρια μου χάνονται και με πλησιάζουν ακροτηριασμένα. Ο κόσμος σαν να μια σκηνή που παίζουμε εμείς, οι μνήμες μας και τα γάλματά μας, με φόντο το «Παλάτσο Εστέντσε» της Φεράρα, που είναι κόκκινο και στην πραγματικότητα. Τελειώνει όλο αυτό και αρχίζει από το 1920 μέχρι το 1978, για 60 ακόμα χρόνια δηλαδή, αυτή την ακαδημαϊκή ζωγραφική, η οποία, για την οποία τον κατηγορήσαν πριν που σας έλεγε τους ουραλιστές, η οποία μιμείται με ένα μέτριο τρόπο ακαδημαϊκά πρότυπα, διακατέχεται από έναν απίστευτον αρκησισμό ζωγραφής συνέχεια, τον ίδιο και τη γυναίκα του, σε στήλ Rubens, σε στήλ Τισχιάνο, αλλά χωρίς να είναι καλός Τισχιάνο ή καλός Rubens, μέσα από ένα προβληματισμό πάνω στην επαναληπτικότητα, σε έργα αυτού του τύπου, τα οποία δεν θα μας απασχολήσουν, γιατί το θέμα μας είναι η μεταφυσική, ζωγραφική και ο πρωτοποριακός διοκήρυκο, εάν κάποιο αναρωτηθεί, ας πούμε, ναι, γιατί, για έπαθε, έπαθε σε συζητήσεις που έχουμε έτσι και από τον ίδιο, έπαθε ακριβώς αυτό το πράγμα, είχα διαβάσει μια συνέντευξη της γυναίκας του, μαζί και το Ντεκήρικο, που τους, ε, ποιος της την είχε πάρει, ο, ο, ο Μάριο Βίτη. Ο Μάριο Βίτη είχε πάει στο σπίτι του στη και είχα διαβάσει τη συνέντευξη όλοι πολύ ωραία, και λέγανε γιατί έγινε αυτό. Έλεγε και πετάγεται η γυναίκα του και λέει, ε, ξέρετε όταν είναι νέος κανεί, Κάνει πάρα πολλές τρέλες, αλλά αυτές οι τρέλες είναι πολύ επικίνδυνο να τον οδηγήσουν σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια και ο Γιόρτζο εκεί το έκοψε αυτό, γιατί κατάλαβε ότι τον πήγαινε σε ένα διέξοδο με την έννοια της ψυχικής διαταραχής και της μελαγχολία. Αυτό που περιέγραφε ο Νίτσε, το δαίμονα του Λυκόφωτος που ασκεί την έλξη πάνω μου, είναι αυτό που παθαίνουμε πάρα πολύ συχνά Όλοι μας, όταν μας πιάνουν κατακληπτικές τάσεις, να αισθανόμαστε ε, αυτόν τον ύληγκο τον, τον του σκότους. Και ξέρετε, ο ύληγκος δεν είναι ε, ο φόβος ότι θα πέσεις, είναι ο φόβος ότι θέλεις να πέσεις. Αυτό το, αυτό το, αυτό το φοβερό πράγμα με τον ύληγκο του σκότους, που σε τραβάει προς τα κάτω και ασκεί τη γοητεία όλου αυτού του βούρκου... Ε, είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένιωσε ο Ντεκύρικο εκείνη την περίοδο. Σαν δηλαδή να βυθίζεται στο πνεύμα του Νίτσε και να θα τρελινόταν και αυτό σαν τον Νίτσε. Οπότε ακριβώς εκεί ε, το έκοψε αυτό και αυτό και ζωγράφει εκεί το 20, το 20 και το 22. Δύο-τρει εκδοχέ που είναι Ο άσοτο ιό και η επιστροφή του άσοτου ιού. Mm -hmm. Όπου έχω τα ανδρίκελα να αγκαλιάζουν πιο ρεαλιστικέ μορφέ. Σαν να προσπαθεί και ο ίδιο να. Να, να αισθανθεί ότι ήταν ένα άσωτος ιός που έκανε όλη αυτή την αναζήτηση που τον έφερε όμως στο μετέχνιο μιας επικινδυνότητας και ότι έχει την ανάγκη ξανά της θαλπορής ακόμα και αν είναι αδιάπορης αισθογραφική της θαλπορής ε, της ακαδημαϊκής αντίληψη. οπότε το εξηγούμε με αυτόν τον τρόπο γιατί υπάρχουν έργα που το στοιχειοθετούν αυτό ε, βέβαια και στα μεταγενέστερα 60 χρόνια όπως σας είπα και στην αρχή κατά καιρούς, κάνει κάποια έργα που μιμούνται τα μεταφυσικά έργα της περίοδου, πολλά από τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι άσχημα. Ε, εμείς όμως θα ήθελα να τελειώσουμε, όχι με αυτά τα έργα, με πέντε έξι έργα από τη μεταφυσική περίοδο τα δυνατά και με τη δική του προτροπή και με το τραγουδάκι αυτό το πάρα πολύ ωραίο, του, όχι τραγουδάκι, μουσική του Nalman, του Weron το γιατί είναι ακριβώ όπω περιέγραφε αυτό το BRESSK, είναι ακριβώ όπω περιέγραφε ο, αυτό το. την ακινησία και τον αέρα. Λοιπόν, και με την προτροπή λοιπόν. του. Του δηλαδή. Ένα εργοτέχνη για να είναι πραγματικά αθάνατο πρέπει να προχωρήσει πέρα από τα ανθρώπινα όρια. Η λογική και ο κοινό νους πρέπει να ακουσιάσουν εντελώς από το έργο αυτό. Έτσι θα προσεκίσει την ονειρική κατάσταση και την πνευματική διάπια των παιδιών. Η τέχνη πρέπει να αποτελεί το μοιραίο δείχτη που πιάνει πάνω στο πέταγμά του σαν μυστηριώδεις πεταλούδες τις παράξενες στιγμές που αδια, από αδιαφορία ή και από αφηρημάδα δεν τις προσέχει ο κοινός άνθρωπος και αυτό προσπάθησε να κάνει με τα έργα της μεταφυσικής περίοδου.